y radiofonía. Και κύριε, καλή σα μέρα. Έως αύριο αναμένεται ο ανασχηματισμός μετά την αποχώρηση της, δημοκρατι... της αριστεράς από την κυβέρνηση. Τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε συνεχή επαφή για να ολοκληρωθεί άμεσα το νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο της συνεργασίας της δικοματικής κυβέρνηση, ενώ διαρκής είναι και η επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Πρέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται το Βασόκ να είναι ενισχυμένο, κατέχοντα έω και το 30% των θέσεων με 15 υπουργού και υφυπουργού, ενώ μελετάται η συμμετοχή τεχνοκρατών του εξυγχρονιστικού χώρου σε θέσεις Γενικών Γραμματέων. Η στάση τη Δημοκρατική Αριστερά στη Βουλή θα αποφασιστεί στη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το Σάββατο και σύμφωνα με πληροφορίε θα στηρίζει την κυβέρνηση, ψηφίζοντα όμω κατά περίπτωση τα νομοσχέδια. Η προγραμματική συμφωνία τη κυβέρνηση θα... θα συνίσταται στην κλιμάκωση τη μνημονιακή πολιτική. Με νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα συρρυκνώνουν τα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντα ότι στο μνημονιακό πλαίσιο δεν υπάρχει καμία αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη για την οικονομία και την κοινωνία. Συνενόχου στη παράδοση τη εθνική κυριαρχία χαρακτήρισε του συγκυρνώντα ο πρόεδρο των ανεξάρτητων Ελλήνων, τονίζοντα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εκτελεί τι διαταγέ τη Μέρκελ και τη νέα Πραγμάτων. Καμία ή εντός του δρόμου ανάπτυξη. Και τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί λύση για το λαό, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την αντίθεσή του στο μαύρο στι συχνότητε τη ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση εκφράζουν εξέχουσε προσωπικότητε του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λίγο μετά τη συμπλήρωση 19 ετών από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, αντί για φόρο τιμή στη μνήμη του, κλείνουμε τη χοροδία, την οποία ίδρυσε το 1977, τονίζει σε δημόσια επιστολή του Αμήκη Θεοδωράκη. Την πολιτική λιτότητα που επιβάλλει η Ευρώπη, αποδίδει εν μέρη το κλείσιμο τη ΕΡΤ του Λιμπερασιών και επιτίθεται ευθέω στον Αντώνη Σαμαρά. Σαμαρά σων Ερντογάν διερωτάται η γερμανική TAI GE Zeitung, ενώ για αυτόν τον του Σαμαρά στην περίπτωση τη ΕΡΤ που οδήγησε στην κυβερνητική κρίση, κάνει λόγο ο ξένο τύπο, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Εκατομμύρια χρήστε του ίντερνετ παρακολουθούν το πρόγραμμα τη ΕΡΤ από τι ιστοσελίδε που το αναμεταβίδουν. Υπολογίζεται ότι ο συνολικό του αριθμό ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια, νούμερο πρωτοφανέ για το ελληνικό διαδίκτυο. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 6 το απόγευμα με ανοιχτή συζήτηση στο προάβλιο της ΕΡΤ Στις 8.30 ο συνθέτης Γιάννη Σουάνου θα παίξει κομμάτια του στο πιάνο και η ποιήτρια Γιώγια Σιωκού θα διαβάσει πείματά της Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και πλιάδα καλλιτεχνών το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ποεσή συμπαρίσταται στην απόφαση των εργαζομένων τη ΕΡΤ να μην αποδεχθούν κανένα τετελεσμένο και να συνεχίσουν τον αγώνα του για την υπεράσπιση τη δημόσια ραδιοτηλεόρασης. Μετά από πρόταση τη νομική υπηρεσία τη Ποεσή και τη ΠΟΣΠΕΡΤ, οι εργαζόμενοι τη ΕΡΤ που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίθεσή του στην παράνομη απόλυσή του, καλούνται να συμμετάσχουν σε κοινό εξώδικο προ το Υπουργείο Οικονομικών. Κλειστό έω και σήμερα λόγω έργων σταθμό του Μετρό στον Άγιο Δημήτριο. Η Ιταλία γενδυνεύει να χρεοκοπήσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες αν δεν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου αναφέρει απόρριτη έκθεση της επενδυτικής τράπεζας Mediobanca. Μπάνκα. Ευχαριστή με κατάσταση η υγεία του πρώην Πρόεδρου τη Νότιας Αφρικής Νέλσον Αμαντέλα, ο οποίο νοσηλεύεται τι τελευταίε 16 μέρε με λίμωξη του αναπνευστικό. Στην Αλβανία, αντικημέτε δηλώνουν και οι δύο αντίπαλοι των χθεσινών βουλευτικών εκλογών, ο Σαλιμπερίσα, επικεφαλή του δεξιού συνασπισμού και Απερχόμενο Πρωθυπουργό και ο Σοσιαλιστή ηγέτη τη Αντιπολίτευση Εντήραμα. Νωρίτερα ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από δύο αγνώστου που άνοιξαν πίσει κέντρο της Λάτς, στα στην Αίγυπτο, ο στρατό είναι έτοιμο να επέμβει στην περίπτωση ταραχών στι προγραμματισμένε συγκεντρώσει των επόμενων ημερών από του αντιπάλου του πρόεδρου Μόρση, προειδοποίησε χθε ο υπουργό άμυνα τη χώρα. Νωρίτερα, εξτρεμιστέ Σουνίτε σκότωσαν 4 ήττε σε χωριό στα νότια του Καϊρού. Στο Κατάρο, η Μύρη συγκάλεσε οικογενειακή σύνοδο για σήμερα, εν μέσω φημών, ότι προτίθεται να παραδώσει την εξουσία στο διάδοχο του θρόνου έχει τα Ταμίν μετέδωσε το Αλτζαζίρα. Στο Μαυροβούνιο τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, την πλειοψηφία του Ρουμίνου. ...όταν το πουλμαν στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και έπεσε σε χαράδρα. Καιρός για σήμερα προβλέπεται γενικά εθρίως με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Από 24 έως 37 βαθμούς η στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 25 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Δίκτυο Ελληνικής πεδιστρωμένο το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. το τρίτο ξημερωθήκα σε άγνωστα κρεβάτια το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρετήσα η το τι τα τα τι το τι το κι να τι τα τα τι στην κολη πηθρα ρίξανε νερο αλκοόλ◦ για τον που φου μούδο σανι χαμένο χα Fuck. Oh, Ανέχεται, ανέχεται, μέρα. Σα περιμένουμε να το ξεχνάτε και εμείς μα ξεχνάτε. Και έχουμε εδώ, έχουμε και τι διαφάνειε ειδήσει των διαφόρων ατυχημάτων. Μάλιστα, λοιπόν, ε, βλέπετε αλφα πει. Άφηστε και εδώ και το μένομά σα στείλια μα το 5460. Λέω φίλου εδώ, παιδιά, έχετε τη συμπεράστα μα κάντε κομμαί και κουράζια και στο τέλο θα δικαιωθείτε. Σα ακούω από μια ξεχασμένη παραλία τη έδω, λέω ο Αλάνδη, κουράγιο σε ευχαριστώ αλάτι. Το θέμα είναι να δικαιωθούν όλοι οι εργαζόμενοι τον κόσμο. Που είμαι θύματα αυτών των απαταίνων. Λοιπόν, καλημέρα από Γαλλία, ο Γιάννη ο οδηγός. και εγώ λέει σαν ένα εργαζόμενος στηρίζω το δίκαιο αγώνα που δίνεται κουράγιο και καλή δύναμη. Καλό δρόμο Γιάννη, γιατί οι μαργανέτες που νομίζουν ότι κυβερνούν δεν σέβονται τις αποφάσεις του Συμβουλίου της απεκρατίας, δηλαδή να φύγει το Μαύρο εδώ κατά μέρες. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι χούντα. Να τους χειρόμαστε. Λέει ο φίλο 145, τρία νούμερα του κινητό του και αυτό λέμε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι οι παιδιά είναι δυνατόν. Έχουν και υποστηρικτές γιατί ξέρει είναι αυτά τα τεσπον. Ο καθένα και οι επιλογέ του τουλάχιστον εμεί δικαιονόμαστε με το δρόμο που έχουμε τραβήξει. Ωραία την το λεγόμενο του Μαρκόπουλο νωρίτερα, για το και και γενικότερα για κάποια φασιστόμετρα. Περιμένουμε τα μήνυτά σα, δύο και 10, -10 η ώρα. και το του ελεύθερου τύπου στο ραδιομέγριο σαν σήμερα το 2008, που έκανε τη χάρη Γιάννα Αγγελοπόλου, η έξι εξάλλου επιχειρηματία, στου περίπου 300 εργαζομένου τη. Να πληρώσει τι αποζημιώσει του και να δίνει έμφαση στο Λεόβουστο τα ρήσιμά του. Κάπω ταιριάζει εδώ με τι κινήσει του Μαξίνα. Κατά τη βέβαια στον ελεύθερο τύπο αποδείχτηκε πω δεν ήταν έτσι. Δεν μπορούσε όσο έξεξε και αν ήταν η Γιάννα να πετάξει μια εφημερίδα. Απόδειξε ότι το φίλο ξαναβγήκε μετά την πόλη του τύπου και έχει τη δική του αγορά. Και του εργαζόμενου έξω από τον πλουλάριο. Η εργασιακή δεν επιτρέπει, δεν απέτρεπε τη μαζική απόλυση. Εάν προηγουμένω η εταιρεία δεν αποδείχνει για ποιο λόγο δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ποια ήταν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η διοκτησία έβαζε με Και φυσικά δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση με του εργαζόμενου στο πλαίσιο του νέου για τα λύσεις. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δύο πλέον τα νέα της Επιτροπής των Εργαζομένων εξανόντας στην διοκτησία του την διοκτησία Γελίου, να πληρώσει επιπλέον αποζημιώσει τους εργαζόμενους για να τις βιάσουν τη γονά και να αυτή πώ τα χρήματα από την πώληση του τίτλου τη Εφημερίδα θα μοιραστώ τους εργαζόμενους και θα επαναπροσληθούν στο τυχό νέο σχήμα. Λοιπόν, τέσσερα χρόνια λοιπόν, μετά ιστορία επαναλαμβάνετε, εμείς εδώ με τα ματάσας, σας, ε, γράφετε ΑΠ, ένα κενό και, ναι, και το στέλνετε στο 54-160, μας κάνετε παρέα, θυμίζουμε πως, ε, πως κάθε βράδυ έχουμε ε, συναντήσεις και το πρωί και το μεσημέρι και από το απόγευμα, έξι ώρα αύριο. Εδώ στο Προάδρο με ανοιχτή συζήτηση στα καλεσμένα από όποια γωνιά της χώρα και τη Αθήνα. Ελάτε με στοιχεία που έχετε, με το τι θέλετε να προωθήσετε, να προβάλλουμε εμεί από το βήμα τη ραδιοφωνία τηλεόραση. Να συμμετέχετε και εσεί στην ανοιχτή συζήτηση. Αμέσω μετά κάνει τέχνε επέσω μα ένα μυροπυροβολάκι. Η Πένυρα μαντάνει αργότερα. Μέχρι το ξημέρωμα. Ε, ναι, ναι, ναι ωραίο βήμα το 1974 μας λέει, αυτό που κάνατε και κάνουμε είναι μια σύγκρουση της λόησης με τα σκουπίδια των κανολαρχών. Θα σε που από τέλος. άρχισε. Και εμείς μακάρι να μην τελειώσει, αρκεί να είμαστε κι εσείς κι εμείς μαζί γιατί κανένα μόνος του δεν μπορεί. Πάω να ακούσουμε ο Κώστα Καζάκου. Σας ακούω τώρα τα περί μείωσης και, και προσβολή του λαού και του αισθήματος. Δικαίου και όλα αυτά. Αλλά αυτά τώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Η έρτη είναι ένα επεισόδιο. Αν βγάλουμε το συναισθηματισμό που μας δίνει με την έρτη έχουμε μια ζωή ολόκληρη. Ζήσει εδώ μέσα εγώ και θυμάμαι την έρτη από τότε που την έκτισε η κούντα. Το ραδιομέγαρο. Αν βγάλουμε το συναισθηματικό μέρος απ' έξω πάρθηκε ένα βίαιο μέτρο. Και δεν σε κατάπληξη. Εγώ καταπλύσωμαι με την κατάπληξη που βλέπω. Βλέπετε υπάρχει μια σύγχυση και ο Πρωθυπουργός το είπε πιο καθαρά. Δηλαδή λέει δημόσια τηλεόραση όχι κρατική θα φτιάξουμε. Η τηλεόραση είναι δημόσια είτε είναι κρατική είτε ιδιωτική. Είναι δημόσια λειτουργία. Εκπέμει όλη τη χώρα και το ιδιωτικό κανάλι και το κρατικό κανάλι. Το θέμα είναι της κρατικής τηλεόραση. γιατί αυτό κατά τεκμήριον. Εξασφαλίζει, πρέπει να εξασφαλίζει. Στους πολίτες που πληρώνουν το του εκεί για να συντηρείται η ΑΡΤ πρέπει να τους παρέχει ελεύθερη και ανεξαφρή βουλίδο. Ευχαριστώ. Ενημέρωση. Ο Φωνάζω, και το ξέρετε τουλάχιστον όσοι έχετε συνταξιδέψει μαζί μου στα τόσα πολλά χρόνια ότι εγώ αποκαλώ από το 1939 που υπήρχε ο πρώτος ολίστας της την ΕΡΤ το μεγάλο μου σπίτι Δεν θέλω ούτε να το κουτσουλάνε ούτε να το υγρίζουν ούτε να το θεωρούν του, κανένας μα κανένα. και τώρα πιστεύω ότι μέσα σε αυτήν την την κατάργηση μιας ελεύθερης φωνής, γρήβονται πράγματα τα οποία είναι τροπερά. Δεν είμαι πολιτικός και δεν θέλω να δώσω πολιτική χρειά. Θέλω για μια φορά ακόμα να πω ότι όταν πριν από τρεις μέρες με ξενάγησαν και είδα τα συγκλωριστικά πράγματα που γίνονται για την αιθιοποίηση των αρχείων μας, ούτε λίγο ούτε πολύ κατάλαβα ότι τουλάχιστον για όσο έχουμε φωνή όπως είπαμε πριν, θα φωνάζουμε μην πειράζεται ένα πράγμα του οποίου κρύβει μέσα το, την αλήθεια, που θέλουμε τουλάχιστον όσοι ακόμα τολμάμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες με καμάρι, να μην την πειράξει κανένας μα κανένας και πιστεύω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα και αυτή η η δίθεν προσπάθεια ή προσπάθεια ή αληθινή προσπάθεια. Δεν, δεν θέλω να το τοποθετήσω. Θέλω μόνο να πω ότι μέσα στην ΕΡΤ υπάρχουν συγκρονιστικά αρχεία, συγκρονιστικές ιστορίες, συγκρονιστικές αλήθειες. αυτές δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να τι πειράξει κανείς. Ο Μίμης Πλήσης Και η φωνή και δεν λένε αυτό που πρέπει για την πατρίδα. Η έφτρα ήταν ένα έντιμο, καθαρό ελληνικό αξίωμα, κατόρθωμα, κατόρθωμα με το. Το οποίο επί γενέε ολόκληρε διέσωσε την αλήθεια των εθνικών πραγμάτων, τα οποία απαγορεύεται να τα αφήνει, να τα παραπεί και να τα κοροϊδεύει και να το μεταδύρεις λανθασμένα στον κόσμο Οι νέοι άνθρωποι και αυτοί που περάσανε και δημιουργήσαν τον πολιτισμό δεν ανέχονται αυτού του είδους την δεβήλωση στην ιστορία των μεγάλων αξιών που ο ελληνικός λαός επιθυσίων, εξόδων, κόπων και διαφωνιών για το πως θα είναι η έρθνη, για τα πως θα μιλάει η έρθνη ποιοι θα μιλάνε από την έρθνη Κατάφερε να την διασώσει και ξαφνικά προ τεσσάρων ημερών πόσο ήταν ακόμα να τσακ Κάθε το κλειδί για κλεινήσει ο κράτορο. Ποιος είναι ο κλειδοκράτορος της Ελλάδος. Η ΕΕΠΤΑ είχε ανοίξει πόρτες. Και είχε οργανώσει συνεργάτες έξωχους, οι οποίοι καταλάβαιναν γιατί σε καλούσαν ή δεν σε καλούσαν. Για να πεις ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν περιορισμένα από αλλά μετά όταν ο κόσμος τηλεφωνούσε, και έδινε συγχαρητήρια στην ΕΡΤΣ και στους ηθοποιούσε όποιος είποτε καλλιτέχνες, ας α πούμε, ας θέλετε και άρχισε με αυτόν τον τρόπο να ηρεμεί ο κόσμο. Δοτιέμαινε στο σπίτι του, η μελέτη αυτή. Πώ θα πάει στα διάφορα θέατρα κάθε βράδυ, μην έχουν και τα χρήματα, μην αφήνοντα τα παιδιά να του πού. Λοιπόν, αυτή η καλλιτεχνική υποχρέωση τη επιβίωση στο λαό είναι όπω το ψωμάκι. Η Άννα Συναδεινού. Thank you. Διαφωνή, η οποία πληρώνεται το λαό είναι βιαιοί είναι νέα υπέρ τη εξυγείανσης πάρα πολλά χρόνια ταΐζονται κυβερνητικοί φίλοι μέσα στο Ραδιομέγαρο, τα έχω πει πολλές φορές δημόσια, αλλά αυτή τη στιγμή η πράξη αυτή είναι αψυχολόγητη μου μυρίζει απόλυτη βία και θα πω δυνατά αέρα αυτό που διαισθάνομαι. Κάποιος θέλει να αγοράσει φτηνά. Ναι, στο ναι, πλάνο αυτή τη στιγμή με τον κόσμο μαζεμένο στον καζόν γιατί αυτός ο κόσμος ο μαζεμένος στον καζόν δεν έχει έρθει μόνο για την έρθει είναι ένας πληγωμένος διαλυμένος κόσμος που έχει βαλθεί εδώ και χρόνια τρία τέσσερα πέντε να πληρώσει τους κλέφτες είναι ένας απαξιωμένος λαός που τελευταία τρώει κερατήσματα για τα πέντε τελευταία εθνικά σημεία που έχουν απομείνει πληγωμένος από άπειρα, μικρά, μεγάλα, πολιτικά μαγαζιά που το καθένα κοιτάζει από μια τέτοια ιστορία να εκμεταλλευτεί την πελατεία του και τη στιγμή αφημιθούμε όλοι ένα πράγμα πάρα πολύ σοβαρό ότι αν δεν υπήρχε η ΕΡΤ δεν θα έχει καταγραφεί τίποτα φοβάμαι ότι δεν θα μείνει εκεί αυτό το απόψιλο ο Σταμάτης Κραουνάκης Μας στέλνει ο φίλος 599 από παραλληλακά κούβια ή Ρησός Σας ακούω πολλά χρόνια, γεια σας νεκτοφύλακα Λέσαι ο Ρωστον, αφήσετε να νεφιλάτε με τη σα, Είναι ο Γιώργος από τα Τρίκαλα που μας έκανε τόσα χρόνια παρέα Ο 522 μα λέει, ο Γιάννης από τη Γαλλία Το 1993 ο Σαμαράς, <συστά> το... κυρίω του τόφιλες το γεφίλα Έριξε το μητσοτάκι και πολύ ωραία έπραξε Αυτό που με την ευρίζει, είναι ότι ξέχασε για ποιο λόγο Όλοι σου την καράκια θέλουν διαφορώντα για το λαό. Καλησπέρα σα, ακούγεται η Μαρία από την ελληνική ραδιοφωνία Πάτρα. Καλό κουράγιο σε όλου, είμαστε μαζί σα. Μην αποχωρήσετε, να σκέψετε το κεφάλι. Έχετε μαζί σα όλου μα. Καλό αγώνα, αδέρφια. Και δεν αναφέρετε μόνο σε εμά, του εργαζόμενου τη ΣΥΡΤΑ, αλλά όλου του τη Ελλάδα που πλήττονται και επιτέλου πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Α και αργά. Α σηκώσουμε τώρα το κεφάλι. Κι ω τα πιάνα από Κέρκυρα ε, ε, Εδώ λέει έναν ξαναλέον. Λέει ο Πέταβο, τα τώρα. Όλα θα τέλουνε. Και θα δείξουμε την πρώτη μα ησυχία με τον ξαναλέον. Ε, Λέω ένα ρομίνιμο 421. Στην πιο μικρό σου ηλικία μπορώ να καταλάβω την αγωνία σας γιατί όλα τα σαρτοφάγα παράσιτα που τρώνε με αγωνία της σαρτοφάγας χασμικά αποφάσαν για την Μόρκλης και ήταν ένα λεκέ είστε η φωνή μας σε όλο τον κόσμο η έχει ψυχή και ξεπερνάει τα σύνορά μας Ευχαριστώ που συνεχίζεται ακόμα σε ευχαριστώ πολύ 421 Αυτό το λεκέ ε, το χρησιμοποιούν αυτοί για να μα πειράσουν οι αλήθεια, ναι, να μα κατασυγκοφαντήσουν και να επηρεάσουν μια μερίδα του λαού που άπτονται για τι υπέροχε αμοιβέ κάποιων, τι οποίε υπέροχε αμοιβέ το τονίζουμε τις δύναμη, τη δημοσιότητα και διαμαρτυρόμαστε όλου του υπεύθυνου αν θέλετε. Εμεί οι ίδιοι για αυτού που έσυγαν, του δίθεν ειδικού συμβούλου, για του προσωπικού ειδικών θέσεων που δεν χρειαζόταν, για σκάνδαλα εξωτερικών παραγωγών κλπ. που είναι πολλά χρόνια τώρα έτσι. Αλλά πόσο μάλλον τον τελευταίο χρόνο που αφιεκτηγούσαμε μέσα από την ε, αίσθηση που είχαμε και τα ζήματα που είχαμε απόλυτη λογοκρισία και μάλιστα από ανθρώπου κατά τέτοιου επίπεδου. Και άλλοι απόλυτα. Από λέω την Λέω ότι από 50 6.56 Το Άδω παίζει 200 μέχρι μέρα Σας έχω νέγει περισσότερο από ποτέ Τρομάζω στην ιδέα ότι αυτά Μπορεί να είναι τα τελευταία σήματα Ωστόσο η ιστορία γράφεται Στιγμή προ στιγμή και από εμά. Ας μην κάνουμε δεκοπές φέτος Ας αντισταθούν με ενότητα και ανεργία απέναντι στου βάρβου, λέει ο πρόνο, ο εξαιρετικό. Γι' αυτό σα ζητάνε, και τα νηρώματα σα θέλουμε εδώ, 4, 5, 6, 7. ελάτε εδώ, θα να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε, να βοηθήσετε σε όποιο τομέα θέλετε. Και βέβαια είναι να μα συντροφεύετε από τι 6 και μετά να συμμετέχετε όπου και αν βρίσκεστε στι ανοιχτέ συζητήσει. Μπορείτε, να θέλετε, κάτι να μεταφέρετε στα συζήτηση, το οποίο μετά εμεί το μεταφέρουμε από την διαφωνία και την τηλεόραση. Μπορεί να είναι ένας κοινός τόπος για να βοηθηθούμε έστω και στο ελάχιστο κάποιοι άνθρωποι. Ελάτε λοιπόν, 6 συζήτηση, Σέξο Προάβλιο-Αύριο. Μετά έχουμε συνθέτε, τραγουδιστέ. Έχουμε την Ορχήστρα σύγχρονης Μουσική, τα Μουσικά Σύνολα. Με τραγούδια των Beatles. Ε, Συνέχο Μπαρόκ. Ο Μάνο Πυροβολάκη σα περιμένει αύριο εδώ. Ε, ο Μάκη Αμπλιαλέτη, ο Δημήτρης Καραδίδη με το τρίο jazz Όταν ε, αγαπάει και αγαπάει τον Ελάτε επίση. Όλα αυτά από τι 8.30 και μετά. Πέμε η με τραγούδια από την πορεία τη Με το Διασκευή. Μαζί τη Δημήτρη Καρα, Δημήτρη Καραδ οι τσαμπόνε του κλείδωνα θα σα περιμένουμε από τα ξημερώματα, μέχρι τα άλλα ξημερώματα. Δεν τελειώνουμε, δεν φεύγουμε και τα ανοιχτή σα είναι πάρα πολλά. Ε, δεν θέλουμε το μαύρο στο μεταφάνη μα αλλά δεν θέλουμε και οι υπέρογε μαύρε αμοιβέ μέσου εργαζόμενου μέχρι την εργασία, όχι στα μικροσαμε. Συνάμα είναι τα μην αυτά που προβάλλουν και μα κάτσε εκαφανούλο και από τη Νέα Δημοκρατία και την Παρέα. Λοιπόν, ε, Ήρθα ο αγαπημένο πρόεδρο μα από την Πανελίδα μα προγιάζει λίγο στην Αυτός είναι υποσπερτ. Υποσπερτ εμείς, της Ταλησπέρα. Ταλησπέρα και Αυτό είναι τη υποσπέρατημαστε εμεί συναζήμενα με την λαγωγή Καλησπέρα. Καλησπέρα όλου του ανπαρτίζει. Κοσέτα ανεμίμε τώρα. Κάθελα 5 εκατομμύρια. Καλησπέρα! Ε όλο τον κόσμο, τον απλό ελληνική, απέραντα τη και στην Ελλάδα που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπαθία των εργαζομένων τη να από τα μνημόνια, να από τι από την καταράκωση του ανθρώπου γιατί στι μας μα έρχονται άλλε στιγμέ. Ότι εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία, ο πολιτισμό, ε, γεννήθηκαν οι παρανόπινε και όλοι γι' αυτό ακόμα μα συζητάνε. Και εμεί το 2013 αντί να έχουμε δημοκρατία, τη συγκρίνουμε με το 1967 και δυστυχώ η φασιστική η δημοκρατία που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ξεπερνάει και του φασίστε συνταγματάρχε. Γιατί εκείνοι δεν τον έχουν χρήσει την αισιονότητα, ούτε τη τηλεόραση, απλά έφτιαξαν κι άλλα για να κάνουν προπαγάνδα. Όχι ότι ήταν η καλή. Αλλά είναι ντροπή για μα σήμερα το 2013 ε, να συγκρίνουμε την εποχή αυτή με το 1967 και να χάνει ο κύριο Αμαρά. Άλλωστε, τη Γερμανία βέβαια, από ό,τι θυμόμαστε, δεν έχουν κρίση τι συχνότητε. Θυμόμαστε τη φωνή του τη Χονιντή Τσέρτ, τη που έλεγε από σήμερα και μετά ο σταθμό, το δό εκπέμπι... θα είναι ελληνικό, θα εκβέμπει αν κάνει ναι. προπαγάνδα γερμανική. Έτσι είναι και να δεχόμαστε διαγγέλματα από <σέβαια> ανθρώπου που δεν είναι παιδιά, αυτοί που έχουν προκαλέσει τα σκάνδαλα και που μα έκαναν αστευτεί όλα ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό εδώ. Τελικά η κυβέρνηση είναι σε ένα πανικό. Την μία, τη μία μέρα λέει το ένα Την άλλη μέρα λέει το άλλο Εδώ μας βγαλάνε και για τα τηλέφωνα που έχουμε πάρει Και τα πληρώνουμε από την κέπη μας Και το λογαριασμό μας ε? Και από αυτή την συμφωνία που είχαμε κάνει με τα κοσμοντέ Η ΑΡΤ κερδίζει το 20% των λογαριασμό μας που γίνεται έκπωση, μας, λέει ότι μας τα πληρώνει και η ΕΡΤ. αυτό ναι. ναι, ναι, Ναι, ναι <σχωρήσι> και και mm. ναι τη Νέα Δημοκρατία. Ότι 2.500 υπάλληλοι, ο κ. 3.500 τηλέφωνα. <σχωρήσι> και λοιπόν. έχουμε πάρει και και, και, ένα, και δύο και τρία μα μέσα Αυτό δεν... Π, δε δεν να μας τα πληρώνει η έτσι Σε ας... λίγο θα μας πει, ότι μας πληρώνει και τα δάνεια στο Δαγεδρομικό στην και στην που είχαμε το δικαίωμα και το μεταφέραμε για να μην και υπάρχει γραφειοκρατία να κρατώνται άμεσα από το μισθό μας Είναι ντροπή, είναι η ξεφτύλα της ιστορίας κάποιοι άδωνοι να είναι σίγουλη ενό πρωθυπουργό της Ελλάδα, ενό πρωθυπουργό ο ίδιος ο Παυλόπουλος είπε ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν γνωρίζει τίποτα του είπανε να κάνει αυτά που το να κάνει και αυτά έκανε και ότι δεν σε και το ΣΕΝΤΑΜΑ ε, ναι, τους δίνουμε την απάντηση του Σταγωναλόγου κυρίου Παυλόπουλου προς απάντησή μας ε, σήμερα διαβάσαμε και στον τύπο Ότι κάποια κόμματα στη Βουλή Χριστήσω τον κύριο Πάπα Που θα τον προτιγορήσουν ομόφωνα Για τρία χαγουργήματα τουλάχιστον ε, Προτείνουν ότι μέσα σε αυτό το παιχνίδι Είναι και ο κύριος Μενιζόλος Ο οποίο και γι' αυτό να υπάρχουν ε, ενδείξει ότι πρέπει να, ε, ε, έχει, ναι, να έχει περίπου Μια τύχη τέτοια για να περάσει Από ειδικά δικαστηρίες Μπορείτε να τους συμφωνήσεις Επίσης είναι αυτό που άλλ του, ο εσύ ζε τα ημάτια του, μία μέρα πρέπει να συναντήσει με τον κύριο Σαμαρά. Ότι δεν θα κάνει πίσω και ότι μαζί με τον κύριο Κουβέλη ε, θα στηρίξουν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και, το και του θεσμού. Γιατί πρέπει να ανοίξει και να είναι και με ανοιχτή την έρμη να μπορούν να κάνουν εξορθολογισμό. Ένα ε, εξορθολογισμό που το ζητάμε εδώ και πέντε χρόνια. Τις δικέ μας ιδέες προκτάσεις και απόψεις που τους έχουμε στείλει λένε, πράγματι στην ΕΡΤ υπάρχουν να λογιστήρια, αλλά ας μας πει κάποιος νοήμων, Λογιστήριο στην ΕΤΡΙΑ δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη για να κόψει ένα αντιμολόγιο έπρεπε να έχουν στην Αθήνα οι προμηθευτές, λογιστήριο με τρία άτομα, με τρία άτομα, λογιστήριος στην Κατριχάκη, στην ΕΤΡΙΑ δεν έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή κάποιος που υπήρεστη για τη να δώσει μια διαφήμιση στην τηλεόραση δεν Έπρεπε να έρθει στο ραδιομέγαρο Οι δύο υπάλληλοι ήταν εκεί Μήπως δεν έπρεπε να υπάρχει λογιστήριο στο ραδιόφωνο Στη Γενική Διόντρο Ραδιοφωνίας που είχε διαφημίσει Ένα άτομο, λογιστήριο μα κοηδεύουν Και είπες κατασυκοφοντούς, κυρίζουν να δείσουν αντιστάσεις Στον η ιστορία θα πάει μπροστά ακόμα. Περιμένουμε τον Εισαγγελέα να έρθει στην ΕΡΤ να βρει τα σιάδελα, γιατί εμείς ξέρουμε τον δρόμο για τον Εισαγγελέα. Και ε, για τα σκάνδαλα επίσης ε Εγώ προσωπικά έχω καταγγείλει τι διοικήσει τη Νέα Δημοκρατία και του Παναγόπουλου οι οποίοι είναι με αυτά τα και πολύ σοβαρά μάλιστα που είναι ε, προκαλούν ισόβια αν η απιστία στην Περσία, διασπάθησης της δημοσίου χρωμάτων κτλ είμαι ο κύριος μάρτυρας που έχω καταθέσει στην κυρία Ράικου και στην κυρία Φάκου εδώ και 6-7 χρόνια, εμείς καταγγέλουμε τις διχτήσεις και εμείς κάνουμε προτάσεις τώρα γυρίζουμε τη σελίδα αλλά δεν κοιτάνε το πρόσωπό του στον κατρέφτη και ο τύπου Σαμαρά που δεν μπορούμε να το βάλουμε με μια δράκα ανθρώπων που έχουν δίκιο όπως είμαστε εμείς Πώ θα πάνε να διαπραγματευτούν για όλη την Ελλάδα, πώ θα μα εκπροσωπήσουν σε μια τρόικα που κάθεται μπροστά του λογορεπεί, στα στρατιωτάκια που τρέμουν και δυστυχώ αυτή την κυβέρνηση έχουμε και αυτού του πολιτικού έχουμε που πρέπει να φύγουν άμεσα, να μα αφήσουν να μα αδειάσουν τη γωνιά. Παραγγελία Τικαλφαγιάννη, έφεγε εσύ ω πρόεδρο Ποσπέτ, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Αμέσω τώρα, σε τρία λεπτά, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι τρει. Η ελληνική δραβιοφωνία. Κυρίε και κύριοι καλησπέρα μέρα. Εγώ αύριο αναμμένο το αναστηματισμό μετά την αποχόρηση τη δημοκρατική ενισχυρά από την κυβέρνηση. Στη λέξη τη Μαία Δημοκρατία του Πασόκου βρίσκονται στη συνεχεία επαφή για να ολοκληρωθεί άμεσα το νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο τη συνεργασία τη δικομματική κυβέρνηση, ενώ διαρκή είναι και η επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Πασόκ.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 Καμία μια και μεταφίση, η αλλαγή εντό των τυχών του Ειρηνούλα ιδέα ανάπτυξη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποτελεί λύση για το τονίζει το κομμαιστικό κόμμα. Την αντίθεση του στο μέτρο τη ιχαιητή τη Ελληνική Δημόσια ραβή εκφράζουν εξέχουσε προσωπικότητε του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού, λίγο μετά την συμπλήρωση 19 ετών από το φάω του Μάου Χαγγεβάκη, αν διδιαφέρεται εμεί στη μνήμη του στη χοροβία, την οποία ύπρισε το 1977 καιλίζει σε δημόσια επιστολή του Στη πολιτική λιτότητα που επιβάλλει η Ευρώπη, αποδίδει δηλαδή, ενέρη το κλείσιμο τη ΕΕ και επιτίθεται ευθέω του Ραντόνι Σαμαρά. Σαμαρά, σονορντογάν, διερωτάται η γερμανική τσάιτ, ενδυνάει για αυτοκόλτο Σαμαρά στην περίπτωση τη ΕΕ που οδήγησε στην κυβερνητική κρίση, κάνει λόγω ξένο τύπο, σύμφωνα με την ΚΕΤΣΕΒΕΛΕ. Εκατομμύρια χρήστε του Ιντερνετ παρακολουθούν το πρόγραμμα τη ΕΕ από τι ιστοσελίδε που το αναμεταδίζουν. Υπολογίζεται ότι ο συνολικό του αριθμό ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια, νούρο προτοφανή για το en la cosa de la οι εκδηλώσει του βιομέγαρο τη της ΕΡΤ συνεχίζονται. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει ανοιχτή συζήτηση. Στις 8.30 το βράδυ, ο συνθέτη Γιάννη θα παίξει κομμάτια του στο πιάνο και η ποιήτρια Λέγια θα διαβάσει βήματα τη. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με τα μουσικά της ΕΡΤ και Το της που στην απόφαση των που εσύ και τη Ποσπέτη. Οι εργαζόμενοι τη ΑΡΤ που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίθεσή του στην παράνομη απολυσή του, καλό να συμμετάσχουν σε κοινό εξωτερικό προ το Υπουργείο Οικονομικών. Ήθεσε για την Ελλάδα στο 4,09% το 2013 και αύξηση κατά 0,55% το 2014, βλέπει το κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών, με την ενεργία να εκτιμάσεται πάνω από το 30%. Και και σήμερα λόγω έργων, σταθμό του Μετρέα Η Ιταλία και Στου επόμενου έξι μήνε, αν δεν προχωρήσει σε σημαντικέ μεταρρυθμίσει μέχρι το τέλο του χρόνου, αναφέρει η απόρριτη έκθεση τη Απενδυτική Τράπεζα Μέντια Μπάνκα. Στην κρίσιμη κατάσταση υγεία του πρώην Προέδρου τη Νότια Αφρική, Νάρσο Αναμαντέλα, ο οποίο βασιλεύεται τι τελευταίε 16 μέρε με λίμοξο του ανεπνευστικού. Στην Οργανία, οι μετακοιτάζ δηλώνουν και οι δύο αντίπαλοι των χθεσινών βουλευτικών εκλεγών, ο Σαλήν Τερισέ, επικεφαλή του δεξιού συνασπισμού και απερχόμενο Πρωθυπουργό και ο σοσιαλιστή ηγέτη τη αντιπολίτευση, Αντί Μαλίτερα, ένα από του σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από δύο αγνώστου που άνοιξαν πίσω στο εκλογικό κέντρο τη πόλη Λάτση στα βορρά τη χώρα. Γι' αυτό ο στρατό είναι έτοιμο να επέμβει στην περίπτωση ταραχών στι προγραμματισμένε συγκεντρώσει των επόμενων ημερών από τους του αντιπάλου του ΠΕΔΕΝΑΒΣΗ, προειδοποίησε χθε ο Υπουργό Αμήνε. Νωρίτερα, εξτρεμιστέ ουμητέ σκότωσαν τέσσερι ήττε σε χωριού στα νότια του Καϊρού. Έτσι, ε, ιδίω είναι ο νόμο του Κατάρτα, περί παράδοση τη εξουσία του, όπω μετέδωσε νωρίτερα το Αντζαζίρα. Στον Ευρωβούλιο τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία του Ρωμανίου, τον του Πούρμαν, στον οποίο επέδαν, ανετράπη και έπεσε σε χαρά. Και ο καιρό για σήμερα μόνο προβλέπει γενικά τριο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Από 24 έως 37 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα από 25 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4. Δέκτυο ελληνικής Και πέντε λοιπόν, είστε συντονισμένοι από όλο τον κόσμο. Στην δημόσια ελληνική ραδιοφωνία, εδώ στο ραδιομέγαρο τη Αγία Παρασκευή, με ρωτάει να σα κρατήσει το όνομα Πυροβολάκη, και ο Μάνος Πυροβολάκη, και άλλοι καλλιτέχνε που δηλώνουν συμμετοχή μέχρι την τελευταία στιγμή, ε, γράψτε ΑΛΦΑΠΗ το κενό και, ναι, και το μήνυμα σας το στέλνετε στο 5460 Λοιπόν, εξεκολουθεί να είναι κοντά μας ο, ε, ο πρόεδρος της Πανελλίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Διαφωνίας τηλεόραση, τη POSPERT ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης ε, πολλά μινήματα βρίζει ο για τα πέντε είχαμε ε, πρωτοφανή συμμετοχή σε ακρόαση και θέαση ε, Μάλιστα, θα το διαβάσουμε μετά να μην σε κρατάμε άλλο. Yeah. Λοιπόν, εδώ λέει. Αγέρσι το μεταφράζει. Τι δεν καταλαβαίνει. Όλα <laughs> δεν τα καταλαβαίνουν. Πολύ δύναμε όλου του εργαζόμενου αγωνιστέ τη ΣΕΡΤΗ σε κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού που κάποιοι θέλουν να μην έχει συνέχεια. Πρέπει όμω αυτέ τι δύσκολε ώρε, μέρε και χρόνια που θα ακολουθήσουν να είμαστε στο εμεί και όχι στο εγώ μα. Να είμαστε όλοι ενωμένοι. Τα λέμε τα λέμε και να το, το κάνουμε και πράξη. Με ελευθερία σκέψη και έκφραση και αυτό είναι που εσεί την εκπροσωπείτε. Δεν θα ξεχάσω το πάρτι που είχαν κάνει όλη την πρωτοβουλία του δεύτερου πρόγραμματο στο Πιεστόγυμνα. Είπαμε, λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Όμω, αυτό που μα τιμώνει κυρίω είναι και ο τρόπο και η κατασυγκοφάντηση. Είναι κάτι άποψη: πες, πες το λαό, δεν ξελά, πες του εργαζόμενου. Κάποιο θα τσιμπήσει. Είναι παλιά τακτική, δεν κέμε. Δεν έχουν τουλάχιστον εξυγχρονιστεί έχουν, έχουν μείνει στα, στα παλιά. Γι' αυτό ακριβώ χρησιμοποιούν και τη μέθοδο τη μπότα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ για εμάς τους Έλληνες, γιατί φτιάμε και εμείς, έχουμε αναδείξει πολιτικού πολύ μετριούς πλυκατώτερους από αυτού που μας εξέσουνε για μια Ελλάδα που μας τάλιζε και δεν μας τη δίνουνε, γιατί όλα τα διεθνή φόρουμ και οι επιτροπές τις Ευρώπη έχουν πει ότι οι Έλληνες δουλεύουν πιο πολύ από όλους δουλεύουν περισσότερε ώρε από όλους, με πιο πολύ φιλότιμο από όλους. είμαστε πρωταθλητές στις, στις ώρες δουλειάς εμείς εδώ στην Ελλάδα δουλεύουμε 12 ώρες και απλήρωτη δουλεύαμε κατά αυτούς. Εμείς δεν έχουμε τη συνεχίζουμε να δουλεύουμε, απλήρωτη 8 μήνες, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια του κυρίου Πρωθυπουργού, που έλεγε ότι δεν τα δειςγαμε στην Κίνα και αλλού, γιατί τα εκτός έδρας τα δικά μας ήταν 9 ευρώ την ημέρα και 28 ευρώ για ξελοδοχείο, που θα βρει ξελοδοχείο στη Ρώδο, στη Θεσσαλονίκη, Λοδο, στη στην Πάτρα, στην Κρήτη με 28 και 29 ευρώ. Τι άλλο να αλλά... Είναι μια πολιτική δίωξη αυτό το ΣΕΝΤΕ. Mm. Το είχα να νιώσει το πετσίμα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μα μας το χρωτήσαμε και μα βάλανε στο μάτι γιατί δεν θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση που να έχει έστω και το μίνιμουμ εχέγγυο ώστε να μπορεί να πληροφορεί γνήσια, άρτια και ειλικρινά τον νικό λαό. <Ρι> Κάναμε όπω ξέρετε απεργίε στην ομοχρησία που κάρανε και σε πολλέ εκπομπέ και σε πολλού συναδέλφου. Σηκώσαμε ανάστημα σε πολλά ε, τη κυβέρνηση εκεί που οι άλλοι και τα άλλα τα οποία. Τα πληρώνουμε από τη τσέπη μες λαός γιατί παίρνουν όλο δάνατοι από τις τράπεζες Και 4 ευρώ, όπως θέλεις Στην μετά σε Άγι 24 γιατί αφαιρούμε αφαιρούμενο... Από το ένα πάνω στο άλλο. Φερμένο το ποσοστό τη ΔΕΗ που του ΛΑΓΕ, Αφαιρεμένο το ποσοστό για τον ελληνικό κινηματογράφο και τον πολιτισμό 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και 40 εκατομμύρια στο κρατικό προπολογισμό. Συνολικά η ΕΡΜΗΝ ΕΕ με ΦΠΑ και φόρμα ισοτών υπερσών πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στο κρατικό κορβανά. Είναι η μόνη δέκο που επιχορηγεί το κράτο και συμμετέχει στα έσοδα του κράτου και επιλέξαν αυτή τη y deco Τη μοναδική δέκο που δεν παίρνει καμία επιχορήγηση να την καταστρέψουν, να την κλείσουν. Υπόσχονται οι εκτό ευρώτων. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τα δύο νομοσχέδια που έχουν καταθέσει, ένα με την ΕΕΤΑΦ και ένα mm. για την ΕΕΤΑΦ, ότι όλε οι συχνότητε θα πάνε σε ένα μονοπόλιο. Η κυβέρνηση, που είναι αντιμονοπολιακή, που πουλήσε το ΟΤΕΠ, που τη ΔΕΗ, ΕΕ, θέλει να πουλήσει τον νερό, τον νερό, το νερό, το νερό, πανεράκι μα, να το πουλήσει όλα, να πουλήσει για χάρη των Ελλήνων για να Γίνεται, μπορεί ε, να πω, διασυφισμός και ανταλλαγή ε, τιμών μεταξύ των ιδιωτών και του δημοσίου για να πέφτει το νερό, η ΔΕΗ και όλα τα άλλα. Κοίτατε εσείς που δεν ένα μονοπώλιο να ρίχνει τις τιμές. τέλο πάντων, θέλει να κάνει την Ελλάδα ε, δέσμια περισσότερο από ότι είναι το δημοτρο... Έως 2% και έχουν μαζίψει τον πλούτο του 98% το του ελληνικού mm. λαού που παράγει πλούτο, που εργάζεται εγώ από τον πρόεδρο το βράδυ, που έχει δεχτεί που έχει δεχτεί να κάνει περικοπές σε όλα, αλλά δεν δέχτηκε αυτή τη στιγμή να κάνει περικοπές στην ελευθερία, δεν θέλει να μπει στο γύψο, Τουλάχιστον η δημοκρατία είναι αυτό. Και η θεσμή είναι αυτό που έχει συσκεκόσει τον κόσμο. Το Έλληνα, ο τράχυλος, εγώ δεν υποφέρει, να πούμε. Και εμεί ένα παλιό Ναι. Δεν είναι δυνατόν Σαμαράς και Σαμαράδες να ψηθάνε και την ιστορία τους και... Στην άκρη του αντίσταση και αυτό του ενόχλησε. Λέει ένα φίλο εδώ, πενταετέξι, έτσι να του ξεσκεπάζεται: Για να μην περνάει η άθλια του καράντα του με πρόσχημα, το νοικοκύριαμα προχωράει στο ξεπόλημα. Πρώτα καθαρίζουν το σπίτι του και έστερα το δικό μα. Ρωτάει όμω Πιο τα σπίτια, Πιο άμπολα τι Ρωτάει όμως κι ένα ακροατή τι θέση παίρναμε εδώ οι εργαζόμενοι όλο αυτόν τον καιρό. Σε τι λοιπόν νωρίτερα που έλεγε για το τι παλεύαμε και τι προσπαθούσαμε να καταγγέλαμε κι εμεί ως εργαζόμενοι τη ΕΡΤ. Έλεγε ότι προσπαθούσαμε με απεργίες, με προστασία σε θέματα λογοκρισία, με συμπαράσταση, με το να καταγγέλουμε εμεί οι ίδιοι αυτό που συναντούσαμε. Υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσει ίσω στον τρόπο που έπρεπε ο καθένα να διαχειριστεί αυτό τον αγώνα. Και εδώ εντάξει, είναι θέμα διαχείριση του και τι πρέπει να κάνεις. Κάνεις απεργία σε κατηγορούν. Δεν κάνεις απεργία σε λένε κοντα ότι κάθεσαι. Δεν κάναμε όμως μόνο απεργίες, κάναμε, κάναμε και δράσεις παράλληλες όλοι οι εργαζόμενοι. Να για απαντήσω παραγωγές. και σε αυτό, ότι, ναι. ε, να το διαβάσω πιο γρήμως το χαίρεστε τον κύριο της Προσπεριλητή, δεν είσαι έπρετο για καιρό γιατί εδώ και, και καιρό όλοι το ξέραμε ότι θα πλήσει. Πού το ήξερε. Γιατί εδώ και ο Δεκέδο Σαμάρα σήμερα δήλωσε ότι είχε φτάσει η ώρα, έπρεπε να έχω πουλήσει τον Μάιο, δεν μπορούσα να πουλήσω μερικού από το δεσμό τομέα ή επίοργου ή άλλου, και έτσι επιλέχθηκε να κλείσω μία δέκο. Και αυτη επέλεξαν να η ΕΡΤ. Και το είπε σήμερα, γιατί αυτό έγινε προχτέ. Ε, γιατί κανένα δεν το ήξερε. Και μόλι πρόσφατα, Αλλά... ο Διευθύνων Σύμβουλο Ομάρα, έδινε συνέντευξη τύπου και έλεγε: Δεν ήρθε για να κλείσει τι ΕΡΤ. Και 10 λεπτά πριν ακόμα το αναγγείλουνε, αυτοί δεν ξέρανε, ναι, λέγανε ότι δεν ξέρανε ότι θα κλείσει Ένα άλλο να πω. Θα τα το προσωπικό τη ΕΡΤ ότι τον αφήσαμε τον κύριο Σαμαρά, χωρί ε, να δείχνουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα και τα τους, ταξίδια του στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα και του μεγάλου ε, ανθρώπου που ερχόντουσαν εδώ για να μα βυθίσουν, να φέρουν λεφτά με το τσουβάλι κτλ. Για σκεφτείτε, ακόμα κι αν ξέραμε την προηγούμενη μέρα που δεν το ξέραμε, ότι θα κλείνανε την ΕΡΤ, τι θα καταφέραμε περισσότερο. Θα γνήναμε την ΕΡΤ μια μέρα πιο νωρί, εμείς μα για να του έχουμε δώσει άνωθεν. Μα είναι τόσο χαζή αυτή η κυβέρνηση που πράγματι, αν θέλανε ναι, διαρρέα να επιθαπλήσουν την ένα μήνα πριν, θα την είχαμε κλείσει εμεί, θα είχαμε βάλει μαύρο εμεί και σήμερα θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κόσμο γιατί θα μα δείχνει ότι εμεί την κλείσαμε. Είναι τόσο ανίκανη, τόσο ε, ηλίθιση εισαγωγικά γιατί τι σκέψει του και αποφάσει προορίζονται στο μόνο αποκλεικητικό μένος και στο μόνο που θέλουν να κάνουν να περάσουν την πολιτική της Τρόικας και των ε, αφιετικών του. και έτσι δεν το ξέραν ούτε οι ίδιοι τι θα κάνουν πήραν τελείτερα αυτά η μέρα τον το πλήρο, η αλλά ξαναλέω, άλλο, στο Σαμαρά και στο Γιάννη Σαμαρά, που είναι πολύ λίγοι και είναι κάτω του Μετρίου, εμεί οι εργαζόμενοι τη ΕΡΤ δεν είναι πρόκειτο να δώσουμε ούτε και θα δώσουμε ποτέ. Οι μάσκε έπεσαν, συσκευάστηκαν. Εδώ καταπατώνται βάναυσα τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και η ίδια η Δημοκρατία. Όπω έλεγε και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλη, και εμεί ε, καθόμαστε και λέμε γιατί δεν κάναμε μια μέρα πριν απεργία ή τι κάναμε την προηγούμενη ημέρα. Αλλά αυτό. Είναι σοβαρή στάση οκ; okay. Φταίω εγώ κρεμάστε με Οι άλλοι εργαζόμενοι τη φταίνουν. Έτσι λοιπόν, βέβαια, εδώ θέτουν και κάποια άρθρα τα κριτήρια με τα οποία θα προσληφθούν. Αυτό θα ο κατάλογο των προσλήψεων, Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι χρειάζονται ένα προπερασκευαστικό μαγαζάκι στα μάτια του και όποιο αντιστέκεται σε όποιο χώρο εργασία, είτε είναι ιδιωτική επιχείρηση, του είναι νοσοκομείο, είτε είναι οποιαδήποτε εταιρεία, νομίζω αυτό που αντιστέκεται και μιλάει παραγωνίζεται και τιμωρείται. Γενικά αυτή η κυβέρνηση αισθανόμαστε ότι σίγουρα θέλει να τιμωρήσει, να σκοτώσει αυτό το λαό. Δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε βγάλει κάποιε καινούριε ανακοινώσει ω. Ε, τόσο... Εντάξει, δεν έχουμε βγάλει ανακοινώσει. Παρέγα ε, τόσο... να απαντήσει μα ε. ε, Ναι, τις ε. τι απαντήσει τη δίνουμε γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν ο να συνεχίζει την πολιτική του καταγισμού τη δημόσια κοινότητα. <Τι> Εμεί θέλουμε οι συγενεί να ανοίξουν να καλέσαμε και τον εισαγγελέα υπηρεσία να αναλάβει δράση και να επιβάλλει στον κύριο Τουμάρα και στο διαχειριστήριο μελική συνότητα όταν η φωτιά. Για βλέ και σπίτια ε, που ήταν στην Αττική και αυτή περιάλαβε την, την τρεβάσαμε. Uh -huh. Είναι δυνατόν η δημόσια τηλεόραση που ήταν πρώτη και παρούσα και στι φωτιέ του Βίργου και στι φωτιέ τη Αττική και στο Μαρκόπουλο και παντού ε, να μην λειτουργεί, να μην ανοίγουν τι εφημερίδε και να διακυβεύουν, να χαθούν ζωέ ή να εγκλωβιστούν άνθρωποι και να μην ανοίξουν τι εφημερίδε όπω λέει το Συμβούλιο τη Ευικρατεία. Ειλικρινά. <Λουπάμαι, Δεν> <σπανα χήνει> <στώνο> λυπάμαι για το μέγεθος ε, Του διανοητικού επιπέδου αυτής της κυβέρνησης Και των συμβούλων της Τύπων Ιερούτη και Σία Που με ένα μένος προσωπικό εκδικητικό βάνταλο ε, Θεωρούν ότι θα κάνουν την έρτη παρελθόν Και θα παίζουν στις φλάτες των Ελλήνων Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους χέρει ούτε η μπάνα τους ή δεν τους ούτε μάνα τους. Ε, Να θέλουμε το κακό του Έλληνα πολίτη, να θέλουμε το κακό της μπάνας του του πατέρα του της οικογένειάς τους, των, των συγγενών Η ε, Ιδιγρινά πρέπει να έχουν μια ενός ιδιαίτερη σκησοφρένεια, η οποία βγαίνει με όλο το μίσος απάνω στου εργαζόμενου και απάνω στην ΑΡΤ. Τους πείραξε που η ΑΡΤ δεν ήταν επεδειγητημένη και χειραγωγημένη. Τέτοια ΑΡ Πάλι αυτοί θα φτιάξουμε την ώρα θα την ξερανίσουμε. Η Erdbee θα υπάρχει και θα υπάρχει, η Erdbee είναι ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού λαού. Και θα παραμείνει Άλλωστε ας μην ξεχνάμε Ότι το αρχείο που όλοι κόπτονται Και λένε ότι το αρχείο της ΕΡΤ Είναι μ, Πολύ πλούσιο Πολύ μεγάλο παρά το ότι το βλέψει όλοι Όλοι οι καλλιτέχνες Μουσική, ηθοποίη enfin κτλ Παγορεύουν σε οποιοδήποτε νέο φορέα Να του ξαναμεταδώσει. Άρα αυτή η πολιτιστοιχή κληρονομιά Που όλοι επέρονται και λένε για το αρχείο της ΕΡΤ Θα χαθεί είναι και ένα από όλα που και αυτό του καθιστούμε υπεύθυνου όπου θα καθιστούμε πέθουν για τι κοινότητε και το ψηφιακό μερίσμα που θέλω να το δώσουμε μονοπόλιο στην τζέκτη ε, και άλλα πολλά τα οποία θα βγουν στην πορεία. Και εμεί έχουμε απομονή το δρόμο για την συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλύπτω τον κόσμο να έρχεται. Καθημερινά να βλέπει ποια είναι η δημόσια τηλεόραση, να βλέπει τι μπορεί να κάνει η δημόσια τηόραση με τα μουσικά τη σύνολα, με τα δρόμνα, με τι συζητήσει, με τι ελεύθερε φωνέ, να μπλησουν τα πάνε και τη συνηθία. Σανακαλλιτέχνε, μα το ξέρουμε. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνε. εμεί πράγματι χαιρόμαστε. Πράγματι είμαστε άνθρωποι τη ζωή. Πράγματι είμαστε οι άνθρωποι που δίνουμε ευχαρίστηση, ψυχαγωγία, ενημέρωση και πολιτισμό στον Έλληνα πολίτη. Το θέλαμε, το θέλουμε και θα το θέλουμε. Όσο και να θέλουν να μα φημώσουν, όσο και να θέλουν να μα μειώσουν τα μπάτζετ και τα ποσά που ξέρω άλλη μια φορά το πάνω από το 45 με 50%. Των εσόδων τη ΕΕΠ, πάει στον κρατικό προπολογισμό. Είμαστε η μόνη πλεονασματική επιχείρηση και αυτοί επιλέξαν να κλείσουν προς χάρη των συμφερόντων των ιδιωτικών συμφερόντων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο κ. Σχερή, η οποία η Δημοκρατία, έχει κάνει σημαία του το νομοσχέδιο ομόσχελου πριν ένα χρόνο και το κατηγορούσε ότι επειδή θα έγινε την ΕΤΕΠ. Ότι έχει περιπτώσει ιδιωτικά συμφέροντα και σκοπό, και ότι η έπρεπε να είναι ο ανάπτυξη σε αυτή την κρίση στην Ελλάδα. Και ο κ. Σενίκοβι, μάλιστα και και το λέγαμε, έλεγε ότι θα έχουμε πέντε δορυφορικά προγράμματα, ένα που θα έχει κουζίνα ελληνική, ένα που θα έχει τραγούδια, ένα που θα έχει δικά προϊόντα, ένα, ένα, ένα, για να μπορεί να αναπτυχθεί και στο εξωτερικό και εδώ το εμπόριο και και το ότι δεν να γίνει, είναι δεν να δουλέψει αυτό το λέμε με 50 ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνουν προσλήψει και τα λοιπά. Και δεν μπορεί να κατευθεί ένα πρόγραμμα 12 ή παραπάνω ώρε ε, με θεματικέ τηλεοράσει. Αυτό έλεγε τα δικά του. Όμω mm. γιατί τότε έκανε την πολίτηση. Δηλαδή να πάρει τη θεσούλα του και ε, σαν ναρκωμένο από ναι. την ουσία που λέγεται εξουσία ε, <συσιαλόνια> και αλαζονία εξουσία και αλαζονία ο νόνοι του και αδίκων ε, και ειλικρινά λυπόμαστε γιατί τέτοιοι πολιτικοί υπάρχουν και μας κυβερνούν Λυπόμαστε λοιπόν, όμως και για αυτούς που το συζητήσαμε Γιατί εφαιρθέ, δεν. δεν μπορεί ο κύριος Γιατί μια μέρα να γίνει πυρινός Και την άλλη μέρα να έφερε όλο το χωριό του Το αλιβέρι και τα πέριξη να προτερθεί στην ΕΡΤ με παχυλές συμβάσεις ούτε να δίνει εντολές στους συμβασιούλους πρώην υπαλλήλους ο Σέρτ, να τις έχει ο κύριος Σαμαράς και να τους πληρώνουμε εμείς, και να τους παίρνει σαν σχηματέτες ούτε να φέρνει την κυρία Ρέτσα για να την προσταφάνει η ΕΡΤ και να τα για το και το Ιδίου. Μαζί στην Κίνα ή όπου άλλο πήγαινε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τον κόσμο <κοσίλυμα> <κοσίλυμα> να είναι κοντά μας. Ο κόσμος μας είναι ο εργοδότης μας. Ο... ο Έλληνας πολίτης έχει απέτηση να έχει δημόσια τηλεόραση. <ΣΣ2> Αυτό αποδεικτικε. <ΣΣ2> <σίλυμα> <σίλυμα> πάνω από 75% του ελληνικού λαού λέει ότι δεν πρέπει να κλουσέρει, πρέπει να λειτουργήσει Κάτι που το ζητάγαμε εμείς Εκριμένα. Αφού ακούνε τον κόσμο Και δεν ακούνε κι αυτό ε, Εδώ ο μεγάλος Αντρέστος Παντρέου Είπε μια κουλπα θα μπορούσε να το πει και ο κύριος Αντωνάκης Σαμαράς ε. Ότι έκανα λάθος Και τα λάθη επιορθώνονται ε, Με νέες κινήσει. Ε, ε. Λοιπόν εγώ σα καλλινυχτίζω. Καλούμε τον κόσμο να έχετε εδώ να μα γνωρίσει από κοντά γιατί είμαστε κατά από yeah. την αγάπη του. Yeah. Αλλά να πω και ένα περιστατικό: Προχτέ ήρθαν τρία παιδιά, 25-26 χρονών, ε, εκπρόσωποι μια ομάδα ανθρώπων που είχαν 40-50 άτομα, που ήρθαν μέσω διαδικτύου να μα δουν και μου είπαν ότι για πρώτη φορά βρίσκονται σε, τέτοιο, σε τέτοια διαδικασία να πάνε να δουν κάποιου. Δεν έχουν συμμετέχει ποτέ σε, δηλαδή, σε πολιτικέ. Ηταν στο κοινό του, είδανε παιδιά του Ιντερνετ και του διαδικτύου. Μα του δημόσιου υπαλλήλου, βρίσκανε του καλοπαδημένου και του πρώτη Όλου του δημόσιου υπαλλήλου εμά στην ΕΡΤ, πράγματι δεν μα είχανε δει ποτέ και δεν μας βλέπανε γιατί βλέπανε τηλεόραση. Με το που ακούσαν την να πω ότι όπω μου είπανε ότι και αυτά που με με τους μέρους διάφορους εργαζομένους μπήκανε στο στοντίο είδανε και, είδανε και τις μισθώσεις μας <σχ> και ειλικρινά έχουμε από χτες 60 <σχ> παιδιά φαν που έχουν απλωθεί και ξεπλωθεί στο διαδίκτυο <σχ> να λένε πόσο άδικα να λένε την αλήθεια πόσο άδικα και οι ίδιοι μας είχαν οι κρίνοι χωρίς να μας γνωρίζουν <σχ> εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο και του λέμε ελάτε να μα γνωρίσατε είμαστε ίδιοι με εσά. Έχουμε πληρώσει η ίδια με εσά, δεν είμαστε καλοπαθημένοι. Έχουμε πληρώσει πρώτη και σαν ΑΕΠ και σαν δημόσιο. Μα καρά να κρατήσει έω 45%. Η μισή μα είναι έω 1200 ευρώ καθαρά. Ε, η μεγάλη πλειοψηφία είναι απλήρωτη εδώ και 8 μήνε για να δούμε τη ΣΕΡΤ. Το λέω απόγευμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μην ξεχνάτε η τη ιστορία τη Ελλάδα έχει καταγραφεί μέσα από του φακού τη ΣΕΡΤ. Με βροχέ, με σεισμού, με ελληνικού έχουμε δρυμίσει θύματα για τη δουλειά μας και έχουμε και πρόσφατα ένας ε, συνάδελφο στην ε, Απαργός ε, αλλά δούμε είναι. εδώ στην Κρήτη πάνω στην Κροσόλα τρία πράγματα και δεν θέλει να αποχωριστεί έχουμε πέσει με ελικόπτερα η καμεραμάνη η δική μας και η τεχνική δηλαδή είναι ντροπή να έχουμε χρήσει το θέμα για αυτή τη δουλειά που αγαπάμε για την επαγγελματικότητά μα για να φέρουμε την είδηση παντού άλλωστε και τα λακατάρια από εμάς έχουν αισθηθεί και να έρχεται ένας Αντώνης Σωμαράς να λέει ότι είμαστε το άντρο της αγκολασίας το άντρο και να μα δοσπολογεί γιατί είμαστε το άντρο της αγκολασίας και της αδιαφάνειας πράγματα που έχουμε καταγγείλει πρώτοι εμείς και τα έχουμε στήξει σαγελιά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Είμαστε εδώ, σα περιμένουμε. Και λέμε την αλήθεια. Αλλά είναι λίγο άχαρο για μα. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε οι ελέφαντες αλλά οι αρέσαι αγελάδε. Όπω είπε ο Σιμεών. Λοιπόν, είναι κρίμα που απολογούμαστε αλλά είναι και μεγάλη λάσπη και κατασκοφάντηση που τρώμε κάθε στιγμή. Η λένε ότι το λικαίο στην ΕΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελο. Σέμα. Η ΕΤ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προπολογισμό. Αντιθέτω, η ΕΤ προσθέτει τον κρατικό καρβανά. 2013 θα πληρώσει για φόρους, για φίλοι α ασφαλιστικές φορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράσι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Θέμα, τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Από αυτά το 1 ευρώ πηγαίνει στο Λαγιέ, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Πληρώνουμε airl없이... 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσει, πολιτισμό, αθλητισμό από 4 τηλεοπτικά κανάλια, 7 ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στον Ελληνικό Πανεπιστήμιο. ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια θέμα 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε μικοχηριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών από το 1989 που εκπέμπουν δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των τηλεοπτικών συγνοτήπων Αφήνοντα κρύφα στα δημιουργία ταλία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το 2% των οκαθάριστων εισόδων που έπρεπε να πληρώνουν γινόταν στο 0,1% και ταυτόχρονα να καταβάλουν. Ε... <Ρι> Ακόμα και η Τρόικα διευκόλυνε τα Ισοτικικά κανάλια να αρθίσουν να πληρώνουν φόρο 20% των διαχειρήσεων από το 2014. <Ρι> Παρσέλινο λέει απόψε Και είναι ωραία Είναι αλλιώτη και η σιωπή χωρίς παρέα Εμείς βέβαια εδώ Είμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα Για μεγάλη μεγάλη καλημέρα Σ' όλο το σύμπαν Που και σήμερα και αυτή την ώρα γιορτάζει Θα είμαστε παρέα όσο αντέξουμε αντέχουμε βέβαια να στείλω την καλημέρα μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση μας ακούτε βέβαια σε όλο το σύμπαν όπου υπάρχει Ελλάδα όπου υπάρχει καλή παρέα στον Νίκο μαζί μας Παναγιώτη Σταυρούλιας ο Μπιλ, ο Ευγένιος δεν θέλω να λέω τα ονόματα παιδιά ξεχωριστά Μην μου κάνετε και τίποτα ιστορίες έτσι Ξεκινήσαμε βέβαια με διαμάτια αυτή την ώρα Μου θυμίζουν κάποιες άλλες εποχές Όταν ήμουνα στα μικρόφωνα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας Πριν από κάποια χρόνια τελείωσα εκεί το 96 Έκανα εκπομπές από το 86 μέχρι και το 96 live κάθε Σαββατοκύριακο μας άρεχε τότε η μουσική Παίζαμε και στα μαγαζιά Η τρέλε της εποχής Μια εποχή βέβαια που και σήμερα μ' αρέσει πάρα πολύ Και έτσι αποφάσισα απόψε να κάνω μια εκπομπή εδώ Παρέα με φίλους, με φίλες Και αφήνω την Έβα να κάνει στο πράβλιο βόλτες Λοιπόν θα περάσουμε ωραία, θα σας θυμίσουμε πάρα πολλά πράγματα Γιατί τα παλιά είναι και καλά λέει Αλλά και τα καινούρια μας αρέσουν mm. Για σας που είστε σε κάποια παραλία Ακούτε το κυματάκι Παίζετε με τα βότσαλα, παίζετε με τα βλέμματα Θα περάσουμε ωραία, όμορφα Αρκεί να είμαστε έτοιμοι για όλα Συντονιστείτε Απόψε και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αφού του αυτοί σιγοραμε στη μερώματα Δευτέρα στο Αγίου νεύματο έτσι να δούμε θα υπάρξει πόλη, να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε ανάλαβά απόψε μέχρι το πρωί θα πάμε ανάλαβα γιατί χρειάζεται. Ξέρετε να ξεφεύγουμε, να ταξιδεύουμε έτσι αλλιώ ο καλύτερο δρόμο λέει στη ζωή είναι η ανηφόρα. Μπορεί και να ελέγχε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, η επικοινωνία μας εκτός από τις σκέψεις μας Είναι το αλφα π -καινό και μήνυμα στο 5460 Θα μας πείτε πως αισθάνεστε, πως περνάτε Σόλο το σύμπαν βέβαια, από όλα τα μέρη της γης Εδώ από την πατρίδα μας Απόψε οι μουσικές θα εναλλάσσονται έτσι, δεν θέλω παράπονα Θα καλύψουμε κάποια πράγματα και ελπίζουμε να πιάσουμε κάποιους από εσά. Όπως είπε και ο Ευγένιος εδώ Ότι θυμάμαι χαίρομαι απόψε Γιατί όχι ρε Ευγένι Λοιπόν έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα Δεν νιώθω θλίψη. Μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό Που αγάπησε στοιχαία Ναι έτσι να, ρίχνει, να ρίχνουμε, ξέρετε, και στις μας. Αφιερωμένο λοιπόν για αυτό το λόγιο μου φεγγάρι απόψε. Σωρούς εσάς. <σομίλια> <σομίλια> <σομίλια> <σομίλια> <σομίλια> <σομίλια> <σομίλια> I Το φεγγάρι, να το φεγκάρι, να το πίνει, να το χαϊδεύει, να σα και ό,τι άλλο, ε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να δώσω την καλημέρα μου σε αυτού που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή να προσέχουν, να είναι προσεκτικοί, να έχουν το μυαλό του, να κάνουν και το χαβαλέ του, γιατί όχι, αλλά πάνω από όλα να προσέχεται εκεί στου δρόμου έξω. Στου φίλου μου του δαλικέριδε που οργώνουν χιλιόμετρα και βγάζουν το μεροκάματο. Είμαστε μια καλή παρέα. Ελπίζω να γίνουμε μια καλή παρέα μέχρι το πρωί όσο αντέξουμε. Εμείς εδώ αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα βέβαια. Σας αφιέρωσα. Τι άλλο να αφιερώσω για το φεγγάρι. Πάρα πολλά έχουνε βγει αλλά ο τόλις μου ήρθε. Αυτός θα συνεχίσω τώρα για σας που αισθάνεστε όμορφα. Δεί την ώρα και δίνετε καρδιές. Γιατί όχι. Δώστε, δώστε και δώστε. Γεια πάμε. Από το ίντερνετ, που, που, από πού μπορείτε να μας ακούσετε, από τους περιφερειακούς σταθμούς Ακουγόμαστε τη σέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας Ή μπορεί να πέσετε τυχαία πάνω μας Εξάλλου τα τυχαία πράγματα είναι και τα πιο καλύτερα Κυκλοφορεί λέει πολύ απεσιοδοξία εδώ στην Ελλάδα, γιατί ρε παιδιά Γιατί, γιατί απεσιοδοξία Εδώ έχουμε τα τραγουδάκια μας, περνάμε ωραία, χαϊδεύουμε τη νύχτα και μ' να λέω πάντα να τραβάω την ανηφόρα Να μπορώ να την ελέγχω Γιατί με τα φρένα δεν τα πάω καθόλου καλά Λοιπόν Ελπίζω να ακούει η Ελπίδα ε Και ο Δημήτρης εκεί Μέσα Η Ελπίδα θα την έχω και εδώ σε λίγο Να μου πει κάτι παράξενα πράγματα Σαρέσουνε. αρέσουν ε Λοιπόν Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση Εθνικό δίκτυο σας κάνουμε παρέα εδώ Γιατί αντέχουμε Και γιατί δεν είμαστε πάνω απ' όλα μόνοι μας Ελλάδα, καλοκαίρι 2013 Να τονίωσουμε μέσα μας Να βγάλουμε το κατρεφτάκι μας Να δούμε τη φάτσα μας Να δούμε πού είμαστε λάθος Να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε Λοιπόν Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι Μου αρέσει πάρα πολύ Για να δούμε ποιο είναι αυτό Σας το αφιερώνω Και πάμε Give us <laughs> What Μας. Γιατί γιατί να τις χαλάσουμε, Η θρίλη λέει για την επίδραση της Πανσαιλίου στον άνθρωπο ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα όταν υπήρχε η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε άνθρωποι ακόμα και σε βρικόλακε όταν είχε πανσελίνο Αλήθεια κυκλοφορούν τίποτα βρικόλακες Και δεν του έχω πάρει χαμπάρι. Δεν νομίζω Είμαι λέει σε μια παραλία της Αίδειας Και βλέπω αυτό που περιέγραψε το τραγούδι Όλοι μας αντέχουμε ακόμα για yeah. σου yeah, sure, mm -hmm. Να περνάς καλά mm -hmm. Λοιπόν Για τα φιλαράκια που μας ακούνε εκεί στην Αντίπαρο mm -hmm. Μάλλον έχω ψηλιαστεί Εκεί στη φοβερή παραλία με τα πράσινα νερά Η Πέγγι μου λέει Δεν το όνομά σου. Γιατί είναι το πέρα παιδιά Το όνομά <laughs> Λοιπόν Είμαι ο Άγνωστος ανάμεσά σας, λοιπόν ε, Πανσέλινο έχουμε λέει απόψε και μεγάλη μεγάλη μεγάλη πανσέλινο Είπαμε θα πάμε ανάλαφρα έτσι, να μην προβληματιζόμαστε Μπήκε το καλοκεράκι Και αισθανόμαστε όλοι όμορφα Και αντέχουμε πάνω απ' όλα, συντονιζόμαστε Και επειδή είναι καλοκαίρι Να σας δώσω μια πολύ ωραία γεύση καλοκαίρι και τώρα Για πάμε να δούμε αυτό είναι αυτό είναι Caribbean Queen Και μην ξεχνάτε βέβαια την επικοινωνία μας, Αλθαπικενώ, αποστολή στο 5460. Για να δω τις απόψεις σας, να ακούσω τις γνώμες σας, τις σκέψεις σας, ειδικά αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση, εδώ, από το Radio Mégal στην Αγία Παρασκευή, ελληνική ραδιοφωνία, Εθνικό Δίκτυο. <Τι> Ο Ευγένιος Η Ολυμπία Όλα τα παιδιά εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα μην Νομίζετε ότι είμαστε μόνοι μας έτσι Ελπίζω και εκεί έξω να μην νιώθετε μόνοι Λοιπόν λέ, Λέει εδώ ένα μήνυμα Γεια σου ρε μάγκα", λέει Η ελληνική φωνή δεν πεθαίνει. Ο Βαγγέλης οδηγός Γεια σου Βαγγέλη Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Να προσέχεις Να προσέχεις τα χιλιόμετρα με φόρα με φόρολα ήρεμα όμω. Λοιπόν, εδώ να δείτε ένα μήνυμα τώρα. Αυτά βλέπω εδώ και με αρέσουν πάρα πολύ. Όλοι πω λέει 2.0 μέτρα υψόμετρο. Ακούμαστε αφίλε μου λέει, καλό αγώνα στην Ερματ και πάλι έρθο ο αυρο. Και ε, λοιπόν απάντη τα βουνά εδώ τη χώρα έτσι στέλνουν Άβρα βουνήσια. Λοιπόν, συντονισμένη πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, αποστολή η επικοινωνία μα. Εκτός από τις σκέψεις μας βέβαια Αποστολή στο 54-160 Αλ και αποστολή στο 54.60. Συνεχίζουμε να παίζουμε καλοκαίρι Να το νιώθουμε Και πάμε ένα ταξίδι Με ένα φοβερό τρένο Με ταχύτητος Λάστρου Ναι καλημέρα καλημέρα Μείνετε εδώ και συντονιστείτε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 Αφήσανε εποχή βέβαια και μα θυμίζει το τραγούδι εκτό από την εποχή. Και αυτά που περνάγαμε τότε, χορεύαμε στι πίστε, στι καυτέ πίστε. Έμαθανε πιτσυρίκι και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, όπω ελπίζω να περνάμε και τώρα πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, εδώ τα μηνύματα πέφτουν ευροχή. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Για πάμε να δούμε λοιπόν εδώ. Σα ακούω λέει, πολλά χρόνια. Είμαι νυχτοφύλακας. Γεια yeah, σου sure, φίλε παιδί της νύχτας. Δεν θέλω λέει να σταματήσετε να με φιλάτε με τη φωνή σας. Το φιλάτε με ύψιλον παρακαλώ. Η Γιώργος λέει από τα Τρίκαλα. Την καλημέρα μου εκεί στα Τρίκαλα. Καλημέρα λέει από στρατόπεδο στο Κουφόβουνε του Διδημότυχου. Διδημότυχο μπροζ εκεί πάνω. Ένας ταλαμοφύλακας. Σου εύχομαι να περνά καλά εκεί. Να κάνει υπομονή και να είσαι Ο Θαλαμοφύλακας λοιπόν Η Κατερίνα μου λέει Το καλοκαιράκι λέει μα το βάζεις μέσα στην ψυχή μας Να είσαι καλά και να είναι όλοι καλά εκεί Που μας κρατάνε παρέα αυτή την ώρα Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις τέσσερις Εδώ στην κρατική ραδιοφωνία Στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής Που κρατάει πάρα πάρα πολύ γερά σε λίγο θα έχω μαζί μου την ελπίδα για να σας ενημερώσει για ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί την τελευταία ώρα και να μας πει κι άλλα. Αργότερα η ελπίδα. Λοιπόν... Η επικοινωνία μας, μην το ξεχνάτε αυτό, αλφαπικενό και αποστολή στα 54-160 μας ακούτε από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΑ και όπου υπάρχει σύμπαν. Και μην ξεχνάτε, και αν πέσετε και τυχαία πάνω μας, τι πιο καλύτερο ρε παιδιά. Επιστρέφουμε. Συντονιστείτε. Και τώρα είναι Ελληνική Κυρίες και κύριοι καλή σας μέρα Έω αύριο αναμένεται ο ανασχηματισμό μετά την αποχώρηση τη Δημάρα από την κυβέρνηση. Διαρκή είναι η επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε συνεχή επαφή βρίσκονται στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ για να ολοκληρωθεί αμέσω το νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο τη συνεργασία τη δικοματική κυβέρνηση. Στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να είναι ενισχυμένο, κατέχοντα έω και το 30% των θέσεων με 15 υπουργού και υφυπουργού, ενώ μελετάται η συμμετοχή τεχνοκρατών του εξεχρονιστικού χώρου σε θέσει Γενικών Γραμματέων. Η στάση τη Δημάρεια στη Βουλή θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το Σάββατο και σύμφωνα με πληροφορίε θα στηρίζει την κυβέρνηση, ψηφίζοντα όμω κατά περίπτωση τα νομοσχέδια. Η νέα προγραμματική συμφωνία τη κυβέρνηση θα συνίσταται στην κλιμάκωση τη μνημονιακής πολιτική με νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα συρρυκνώνουν τα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ επισημένοντα ότι στο μνημονιακό πλαίσιο δεν υπάρχει καμία αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη για την οικονομία και την κοινωνία. Συνενόχως, σε παράδοση της εθνικής κυριαρχίας χαρακτήρισε τους συγκυβερνώντες ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εκτελεί τις διαταγές της Μέρκελ και της νέας τάξης πραγμάτων. Καμία κυβερνητική μεταμφίεση ή αλλαγή εντός των τυχών του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί λύση για το λαό, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.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 Η γερμανική Tage Zeitung, ενώ για αυτόν τον κόλπο του Σαμαρά στην περίπτωση τη ΕΡΤ που στην κυβερνητική κρίση, κάνει λόγω ο ξένο τύπο, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Ξεπανούν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστε του ίντερνετ που παρακολουθούν το πρόγραμμα τη ΕΡΤ από τι ιστοσελίδε που το αναμεταδίδουν. Συνεχίζονται οι εκδηλώσει στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ. Στι έτσι το απόγευμα θα διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση. Στι 8.30 ο συνθέτη Γιάννη Ιουάννου θα παίξει κομμάτια του στο πιάνο και η Γιώργια Σιόκου θα διαβάσει ποίματα τη. Θα ακολουθήσει, όπω κάθε μέρα, μουσικό πρόγραμμα. Με τα μουσικά σύνορα ΕΡΤ και πλοιάδα καλλιτεχνών. Το Δηγηδικό Συμβούλιο της Ποεστή, συμπαρίσταται στην απόφαση των εργαζομένων της ΕΡΤ να μην αποδεχθούν κανένα τετελεσμένο και να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την υπεράσπιση της δημόσιας ραδιοτηλεόραση. Μετά από πρόταση της νομικής υπηρεσία της Ποεσί και της ΠΟΣΠΕΡΤ οι εργαζόμενοι τη που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίθεσή του, στην παράνομη απολύσή του, καλούνται να συμμετάσχουν το Υπουργείο Οικονομικών. Η και οικονομικών ερευνών με την ανεργία να εκτινάσεται πάνω από το 30%. Κλειστούς και σήμερα λόγω έργων ο σταθμό του Μετρού στον Άγιο Δημήτριο. Η Ιταλία κινδυνεύει να χρεοκοπήσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες αν δεν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος του χρόνου αναφέρει απόρριτη έξεση της επενδυτικής τράπεζας Mediobank. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην πρόεδρο τη Νότια Αφρικής, Νέσον Μαντέλα, ο οποίο πάσχει από λίμοξη του αναπνευστικού. Στην Αλβανία, νίκητές δηλώνουν και οι δύο αντίπαλοι των χθεσινών βουλευτικών εκλογών, ο Σαλιμπερίσα, επικεφαλή του δεξιού συνασπισμού και απερχόμενο πρωθυπουργό, και ο σοσιαλιστή ηγέτη τη αντιπολίτευση, Σέντιραμα. Νωρίτερα, ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από δύο αγνώστου που άνοιξαν π στην Αίγυπτο, ο στρατό είναι έτοιμο να επέμβει αν σημειωθούν ταραχέ στι προγραμματισμένε συγκεντρώσει των επόμενων ημερών από του αντιπάλους του πρόεδρου Μόρση, προειδοποιεί ο υπουργό άμυνα τη χώρα. Χθε, εξτρεμιστέ ονείτε σκότωσαν τέσσερι ήτε σε χωριό νότια του Καϊρού. Ο Εμμύρη του Κατάρ συγκάλεσε για σήμερα σύνοδο των αιγετικών μελών τη οικογένειά του και των αποκαλούμενων πρεσβύτερων, ανέφερε χθε το Αλτζαζίρα. Καθώ σύμφωνα με αξιωματούχου και διπλωμάτε του Εμμυράτου, ετοιμάζεται να διαδραματίσει έναν πιο τιμητικό ρόλο έτσι ώστε ο γιο του να μπορέσει να αναλάβει περισσότερε ευθύνε και συνεπώ να γίνει ο βασικό υπεύθυνο για τη χώρα. Στο Μαυροβούνιο, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν οι περισσότεροι Ρουμάνοι όταν το πούλμαν στο οποίο επέστρεψαν ενετράπη και έπεσε σε χαράδρα. Καιρός γενικά θερμός για σήμερα με τοπικέ βροχέ κυρίω στα ορεινά τη Μακεδονία από 24 ω 37 βαθμού η θερμοκρασία στην Αθήνα από 25 ω 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίε και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στι 5. Δή ελληνική δραγιοφωνία. Αν χώρα τη νύχτα. Και η Ολυμπία είναι στην παρέα. Καλό πανεγιό τη κάνει καρά τσιγάρο. Καλό είναι και αυτό. Παρεούλα είναι. Απόψε, λοιπόν, θα σα βάλω μέσα βαθιά το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. με τα βόσαλα και ότι βρίσκουμε μπροστά μα. Ο Music <static> Carlos. Ο Carlos Sardana, και η παρέα του. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα η αντίπαρος έχει, έχει, είναι στα μεγαλεία της. Η Πέγκυ λέει, συνεχίζει εδώ να στέλνει η Πέγκυ. Μα τι μουσικές λέει είναι αυτές. Βουτάμε στη θάλασσα και τα ηχεία στο τέρμα εδώ στην παραλία. Έχουμε και ηχεία στην παραλία. Αμέ. Γιατί όχι Ο Χριστός λέει Χορεύουμε χορεύουμε σας ακούμε Μα πάνω απ' όλα σας σκεφτόμαστε Και συμπαραστεκόμαστε Συντονιστείτε λέει ο Φάνης Σου άρεσε Φάνη αυτό ε Είναι η Δήμητρα λοιπόν. Μα ακού, Δημητρα, γιατί δεν γράφετε από εμά ακούτε, παιδιά. Να ξέρουμε, τα κορμιά λέει ληκνίζονται και οι ψυχέ μα πετάνε στα ύψη. Και το φεγγάρι μα παίρνει μάτι. Ε, Δημητρα, από μας ακούς Είσαι και πολύ καλή. Θέλει μα τη σκέψη σου, παιδιά. Ο Κάρλο Σαντάνα και η παρέα του. Ε. Καλοκαίρι, Ελλάδα 2013, 2013. Ε. κρατική ραδιοφωνία. Εδώ, εδώ, εδώ. Άλο μήνυμα. Αυτό λέει είναι το ραδιόφωνο που αγαπάμε. Ανεξάρτητο, ανυπάκο, μαχητικό, χαρούμενο, ελεύθερο Κώστα νοσοκόμος για σου, ε φίλε Κώστα. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω τι ξέρετε πόσες ψυχέ δουλεύουν τη νύχτα, ε. Εμείς εδώ έχουμε κόψει κουστούμια πο πο πο νυχτιάτικα κουστούμια Και αντέχουμε ακόμα Ο Ευγένιος εδώ ακούει Ευγένιε Καλά είναι έτσι Τα κουστούμια της νύχτας είναι πολύ καλά Και ξέρεις Ας λένε ότι τα βλέπει η μέρα και γελάει ε, δεν γελάει Αλλά εμείς εδώ τα παιδιά της νύχτας λέει δεν το αντέχουμε Το πρωί Ε Καλό είναι και το πρωί Η δροσούλα και η αυγούλα μαζί ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ Παιδιά Έχω και μια συγκίνηση βέβαια Οφείλω να την πω Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα Αυτή την ώρα θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 Ναι ναι ναι Από μουσικές Καλά θα μου το θυμηθείτε Θα ταξιδέψουμε απόψε πάρα πάρα πολύ Λοιπόν Το μήνυμά σας Αποστολή κενό Στο 54-160 Κενό και αποστολή Στο 54-160 Για πάμε να δούμε Τι σας έχω ετοιμάσει Για το επόμενο Και στοιχήματα λέει Μετά τους πιελόου λέει Μην πήρξε τα λαμπιόντα Όταν θυμάμαι πως γράφετε, Σας παρακαλώ θα χάσω το στοιχήμα Μάλλον το κέρδισες έτσι Γιατί τώρα μας τροφεύει Ο φοβερός Με την κιθάρα του Ο ανεπανάληπτος Κάρλος Αντάνα Πα Είναι φοβερή η παρένση Τελικά είναι φοβερή! Με παίζετε και σα παίζω. Έχει και τι σα περιμένει ακόμη. 15 λεπτά λοιπόν μετά τι 4. Ξημερώνει το Αγίο Πνεύματος, όχι για τίποτα ιδιαίτερο. Ξέρετε το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει, κυκλοφορεί, καλοδεχούμενο, όπως το πάει κανεί, κάπω το φορέσει. Λοιπόν, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, από το ραδιομέγαρο από όλη την Ελλάδα με δυνατές ψυχές κάνουμε παρέα τυχαία δεν νομίζω, ελπίζω να πέσετε πάνω μας τυχαία, θα περάσετε καλά να είστε σίγουρα γι' αυτό καινού αποστολής στο 54-160 λοιπόν, αυτή η μαγεία λέει του καλού ραδιοφόνου με συντροφεύει, λάτρης του καλού ραδιοφώνου, επιλέγω φυσικά ΕΡΤ μου αρέσει που στην ΕΡΤ δεν κακοποιείται ακολουθεί, μάλλον δεν κακοποιείται η Αλήθεια. Ακολουθεί και μήνυμα δεύτερο Πώς πω, πω, με παίζεται απόψε Λοιπόν λέει μήπως μπορούμε να ακούσουμε και Μπέμπ Μάρ ε, θα έλειπε και ο Μπέμπ Φίλε Βαλάντη Από μια ξεχασμένη λέει παραλία της Έβοιας Ο Βαλάντης θέλει να μας πει Ότι πόσες παραλίες έχουμε Εδώ και δεν τις έχουμε ανακαλύψει Ακόμα και ψαχνόμαστε αλλού Ξαχνόμαστε Ελλάδα πρώτα πάνω απ' όλα Για πάμε στα επόμενα να δούμε τι έχω διαλέξει για σας. <ΣΣΣΣ> Driver Βρε βρε λέει. τι μουσικέ είναι αυτέ τι κλαπα, τσιμπα, εδώ στην έρα. <laughs> Και, Ζαμάνια και τα χαπέρια που είναι πολλά εδώ. Και τα ματάτα. Λοιπόν, καλέ αντοχέ λέει, παιδιά, είστε άψογοι και εμεί μαζί σα είμαστε. Πάμε δυναμικά και καλή βάρδια σε όλου όσου δουλεύουν αυτή την ώρα. Η Κάτια είναι νοσοκόμο από την Καβάλα. Είπα και από την αρχή ότι τα παιδιά τη νύχτα παντού στον κόσμο είναι πολλά που δουλεύουν. Τα αρθέα νιώθουνε, σκέφτονται, μα πάνω απ' όλα δεν μαθάνε και δεν το βάζουνε κάτω. Η ελληνική γλώσσα λέει καλημέρα από τα ψηλά τα απάτητα βουνά, καλή δύναμη Μιχάλης Επταχώρη Καστοριάς. Τι ωραία είναι αυτά, τι ωραία που νιώθω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε για επόμενα. Θα το αφιερώσω αυτό σε μια παραλία Σε μια παραλία εκεί στη Ρόδο Που θέλουνε τα παιδιά λέει να νιώσουνε λίγο στα το αφιερώνω Για να δείτε πως νιώθω και εγώ Πάμε Ανεπανάλητος Μπράιν mm. mm. φέρει mm. Κουστομάτος Άψοβος Γυαλιμαύρο Και δηλώνει Σλεύ του Λαου Αυτός έτσι mm. Εσείς δεν ξέρω γι' έξω mm. Καλή ακρόαση I'm gonna go get Καλογιαλισμένα κουστούμια, φοβερά γυαλιά, άψογο στυλ Αυτή την ώρα λοιπόν, 4 και 25, πάμε προς το ξημέρωμα Μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν αυτέ οι μουσικές Οι μουσικές που μας φέρνουν πολύ κοντά πολλές φορές Που μας διασκεδάζουν, αλλά και μας προβληματίζουν. Δεν το ξανάμε αυτό έτσι Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, θέλετε <laughs> Εδώ έρχονται καταπληκτικά μηνύματα παιδιά Λοιπόν αν ξυπνήσει λέει όλη η παραλία εσείς θα είστε η αιτία Τελικά απόψε όσοι κάναν το λάθος και είναι δίπλα θα απογειωθούν οι σκηνέ τους Τέρμα λέει δεν το βάζουμε κάτω Καλημέρα λέει από παρέα που μας ακούνε στη Βόρεια Ιταλία Να είστε καλά παιδιά εκεί γιατί όχι Λοιπόν, η παρέα η δική σας λοιπόν πια είναι ΑΠΗΚΕΝΟ Αποστολή στο 5460 Μας ακούτε σ' όλο το σύμπαν Σ' όλο το σύμπαν Επιμένω να το λέω Τρακαριζόμαστε και τυχεία γιατί όχι μας αρέσει αυτό Όπου πέφτεται πάνω μας μείνετε Ελληνική ραδιοφωνία Ραδιόφωνο με τα ούλα του και τα όλα του Και πάνω απ' όλα συντονισμένοι Κρατάμε γερά Απόψε βέβαια σας πάω λίγο ανάλαφα έτσι. Σας θυμίζω ότι έχουμε καλοκαίρι Έτσι να ξεφαντώσουμε και λίγο Γιατί όχι Σας πάω στο επόμενο Για να δω πώ θα νιώσετε I'll right, Feels so good. Feel so good, You know, have Bye, -bye. Bye, -bye. σε βολή τώρα Φίλε μου, θα σα ακούω λέει, ο μοναχικό από την κομμοτινή, καλή δύναμη και αγώνα. Σα αγαπάω, oh, oh, oh, oh. τι γίνεται ρε παιδί μου. Κρατάτε γερά λέει, δώστε ελπίδα σε όλου του εργάτε και Έλληνε τα τότε λέει θα κάνει στα στεριά ω από τη Λάρισα. Η ευρυδική από τη γένα Μάνα την Κρήτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τις απίστευτες, λέει, μουσικές απόψε Αμέ, αφού ξέρεις ότι το μαγαζί εδώ έχει απόλαρη, εσύ ευρυδική <ΣΣ> Γελάς, Ευγένιε, γελάς ναι. <χωχω> Ξέρεις τι λέει το βραγούδι, Ευγένιε, Get Ready <ΣΣ> Να είσαι έτοιμος για όλα, αγόρι μου Δεν θέλουν οι παραλίες απόψε να τις κάνουν να στενάξουν. Τώρα δώστε ένταση στα ηχεία όπου κι αν είστε και δώστε και εσωτερική ένταση. Η παρέα μας η, συντροφά, η συντροφιά μας πια είναι αλφα και αποστολή στο 54 160. Αλφα και αποστολή στο 54 Για πάμε τώρα, δυναμώνουμε, δυναμώνουμε. Μπαίνουμε γερά. I'm cross, Βάλει και Τζίμι Χέντριξ, γιατί έχουμε πολύ δρόμο για Ολλανδία. Θα σε μάκες. Κρατάτε γερά, λέει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό δρόμο, προσέχετε. Τα μάτια σα ανοιχτά, τα αυτιά σας δυνατά και οι ψυχούλε σα τα ύψη. Από χαλκιδική λέει γυρνά αδερφέ, βάλε και μητροπάνω. Αμέ, και θα το αφιερώσουμε και στην Ελπίδα που του αρέσει ο Καλημέρα στο φίλο μας το από την Καβάλα, νυχτερινός ξενοδοχείου. Τελικά είναι συντονισμένο όλο το σύμπαν εδώ, Καλημέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ρε μόρτη λέει. πώς μας βγαίνεις έτσι απόψε. Χτύπα, χτύπα. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν mm. Απίστευτες μουσικές yeah. Yeah, treddy, Ωραία ε. Εδώ Από την κρατική ραδιοφωνία Φοβερά ακούσματα Καλή παρεούλα, ελπίζω ΑΠΙΚΕΝΟ και αποστολή στο 54160. Θέλω τι απόψει σα, τις, τις σκέψει σα. Τα μέσα σα, ρε παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε. Όλο το τι είμαι εδώ, είμαστε ζωντανοί, Μας κρατάτε παρέα και μας αρέσει αυτό. ΑΠΙΚΕΝΟ, αποστολή στο 54160. Συντονιστείτε άνετα και ελεύθερα. Thank okay. you. Αφήστε να παίξει όλο. Γιατί είναι φανταστικό το τραγούδι. <χι> είναι 21 λεπτά. <μει> να αλλάξουμε για λίγο. Έτσι κι αλλιώ τα ηχέ είναι στο τέρμα. Δεν γίνεται να χαμηλώσουμε με τίποτα. Γιατί σα έχω τώρα. Το φίλο μα. Το Bob Bob Marley. <χι> Κοίτα κοίτα κοίτα κοίτα κοίτα κάπου σε τι στολέρα παλιά αντί μα εμέγαλλα λειχνεστείτε μας απόψε. Παντού σε ένταση Είδατε άμα θέλω βέβαια Ελλάδα καλοκαίρι 2013 Απίστευτη απόψε πανσέληνους Φοβερό φεγγάρι μου Μας ταξιδεύει Μας πηγαίνει εκεί στην ανηφόρα της ζωής Να κρατάμε που λένε τα κέμια, Να έχουμε τον έλεγχο Να αντέχουμε Να προβληματιζόμαστε Αναπάλα όλα, να μην το βάζουμε κάτω Ελληνική ραδιοφωνία, κρατικό ραδιόφωνο Σε όλο το σύμπαν Ακούγεται παντού Την καλημέρα μου σόλους και όλες εσάς Ο απόψε Μας κάνετε και απόψε Μας κάνετε συντροφιά και θα μας κάνετε διασκεδάζεται. 15 λεπτά πριν από τις 5. Θα σας καθνιάσω λίγο τώρα Θα σας βάλω σε κλίμα Καλό, πολύ καλό Για πάμε σε Ολυπία Να δούμε τι έχω για επόμενο τραγούδι, τι παινιές να oh. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, κατρεφτίζω τον εαυτό μου. Κατρεφτή κατρεφτάκι μου. Άνηστος και μεγάλος. στελάρα oh. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Oh. Εδώ στο μαγαζί όμως ξυμερώνει, <ΣΣ2> Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Παιδί της νύχτας μια ζωή δεν το αντέχω το πρωί Με τους κυρίους στα κασμέρια τους δυμένους Βραδιάζει πάλι σήμερα βραδιάζει Και έρχεται η ώρα η δικιά μου Αυτή που σαν Γραυγιά Στος και ανεπανάληπτος Στέλιος Χαζαντζίδης Γεια σου Εκεί που μας κοιτάς και μας ακούς και μας νιώθεις Λέει εδώ το μήνυμα Το κέρδισα λέει το στοίχημα Πήρα την εκδίκηση των ειδικευόμενων Λοιπόν Όλοι οι ροκάδες λέει κυβερνούν Και οι καρεκλάδες ζέχνουν Τρίζα τι λες, τι λες τέτοια ώρα Λοιπόν, την καλημέρα μα, τη φίλη μα την Τζέννη που μα ακούει εκεί στη Ρόδο με μια καταπληκτική παρέα, λέει. Φοβερά ακούσματα. Μα αρέσετε πάρα πολύ και σα έχουμε στην καρδιά μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ τώρα διαβάζω πολλά μηνύματα, παιδιά από την Κρήτη. Τι γίνεται τώρα, και η Κρήτη μαζί μα, όλοι μαζί μα, και εμεί μαζί σα βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ελληνικό μοτίβο τώρα. Σε ελληνικό, εδώ στα γνάρια μου. Το επόμενο αφιερωμένο Αφιερωμένο για την ελπίδα Που δίνει πάντα φωτιές Η ελπίδα δίνει πάντα φωτιές Να το ξέρετε αυτό Και εγώ θέλω μια φωτιά αυτή την ώρα Γιατί όχι είναι καλή μα ακρόαση Και μην ξεχνάτε ΑΠΑΠΙΚΕΝΟ Αποστολή στο 5460 ΑΠΙΚΕΝΟ 54160 Δώσε μου ρε παιδί μου μια φωτιά Oh, I see what's gonna make Αχ χωρίς το από πιο το διάνο, Και στο βάλσα. Φωτιέ, φωτιέ παντού, φωτιέ μέσα μα και απέξω μας μα και παντού λοιπόν. Καλημέρα λέει, Μήπω ήρθε η ώρα να του απολύσουμε εμεί, λέει ο άκης από την Πάτρα. Ο Ιρακή από τη βόρειο Ήπειρο, Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα. Αγόρι λέει, σε ευχαριστώ, είσαι μόρτη, μα ξεμιαλίζει και αναπνέουμε Ιράνι από την Πάρο. Ο Χρήστο από το Ρέθυμνο είσαι ο ανώνυμος στην παρέα μας Θέλουμε να σε γνωρίσουμε Εγώ στο ήδη παιδιά Εκεί στην Κρήτη την καλημέρα μου Τα χαμόγελά μας Την καρδιά μας, την ψυχή μας Έτσι για να ακούει ο Δημήτρης ο Μαλανδράκης εκεί Η Λεβεντογένα, η Μάνα, η Κρήτη Λοιπόν ψάχνουμε τώρα, δεν ψάχνουμε καθόλου αυτή την ώρα παιδιά Βάζω αυτά που θέλω Και ελπίζω και βλέπω ότι σα αρέσουν λοιπόν, Ελληνική ραδιοφωνία, εθνικό δίκτυο, μας ακούτε όλο το σύμπαν, πέφτετε πάνω τυχαία. Σας θέλουμε, σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε για όλα, για τη στήριξή σας. Απόψε είπα να σας λίγο να σας αλαφρώσω έτσι, να μην σας προβληματίσω και πολύ. Αλλά θέλουμε, δεν θέλουμε, ο προβληματισμός πάντα υπάρχει. Η επικοινωνία μας τώρα. Αλφα πικενό αποστολή στο 54 160. Αλφα πικενό αποστολή στο 54 160. Για να δούμε τι έχω διαλέξει τώρα. Μια χαμένη Κυριακή. Τι λε. Στρογγυαλί θα πάρει. Και όπω ήμου σκέφτηκε, ήρθε ένα παλιδαριά. Mm. Απ' τη μια μοναξιά. Και απ' την άλλη το φεγγαρί με τα μάτια του τα μπλε. Έτσι φώτισε να με το μπαλί. Προσέχετε, μη στον το μπάρουνε. Προσέχετε, συντονιστείτε. Έτσι γενναιόλα μπλε. Μελγερί. Με, τα του με το Η Στέλλα Αυτή τη στιγμή το μήνυμα που ήρθε Ε, δεν μας τον με τίποτα λέει ανώνυμε Ε παιδιά, με βασίσατε ανώνυμο Τι ε, γίνεται εδώ I'm not getting. not Το παρή, Δεν του πάρεις το θέμα και ας είχε και ματάκια μπλε. Ε, πώς θα γίνει δηλαδή. Ο νυχτοφύλακας λέει. Ε, Στου ζητού ο Γιώργος από Τρίκαλα. Αλλά... Να το βάλω ρε φιλέ, για πάρτι σου. Pink Floyd βάλαμε παιδιά πινκ Φλόιντ. Ο μοναχικός λέει από Κομωτινή. μα κρατάτε συντροφιά από το 1979 παρακαλώ. Αμέ. Λοιπόν παίζει και το μηχάνημα εδώ με παίζει και το μηχάνημα τώρα αλλά τι νομίζει θα μου κάνει τη χάρη Παιδιά είναι απίστευτα τα μηνύματα που έρχονται εδώ είναι απίστευτα Λοιπόν μια καλημέρα λέει στο Γιάννη, Βασίλη, Σελένη, Μαριάννα που γυρίζουν λέει από γάμο στη Ζαρούκλα Άμε Λοιπόν ε, είμαστε περίπου τρία λεπτά πριν από τις πέντε εδώ στην κρατική ραδιοφωνία Ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μας απόψε Ανάλαφρα πράγματα Καλοκαίρι 2013 Πανσέλινος Ό,τι και να γίνεται παιδιά δίπλα μας Ό,τι και αν παίζει δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα Σας το λέω αυτό να το ξέρετε Δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα Βγάζουμε το καθρεφτάκι από την κολότσι επί Βλέπουμε τον εαυτό μας Και τραγουδάμε Και, και τραγουδάμε Για να δω τι έχω το επόμενο Αλλά Αμέ Α, Εδώ μπορείτε να ρίχνετε και τις στροφούλες σα, έτσι <σοβη> Το άσμα Το συγκεκριμένο έχει πολύ νόημα παρακαλώ Και πάει κόντρα στην εποχή Αλλά <σοβη> <σοβη> Είναι νερακλής στο λεό Και τη σκουφιά μου πετώ Τι για τους φίλους Να πλυτείς ο δεντριτής, κι με λέει Κι όταν πιάσουν πρώτο βρόχια, σπαρτιάτικα τι βγάζω. I'm uh -huh. Κυρίες και κύριοι καλή σα μέρα Έως αύριο αναμένεται το ανασχηματισμός μετά την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς από την κυβέρνηση Διαρκής είναι η επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ενώ σε συνεχή επαφή βρίσκονται σε των δύο κομμάτων για να ολοκληρωθεί άμεσα το νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο της συνεργασίας της δικομματικής κυβέρνησης. Στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το Πασόκ αναμένεται να είναι ενισχυμένο, κατέχοντα έω και το 30% των θέσεων, με 15 υπουργού και υπουργού, ενώ μελετάται η συμμετοχή τεχνοκρατών του εξυγχρονιστικού χώρου σε θέσεις Γενικών Γραμματέων. Η στάση τη Δημόρφη του Βουλή θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το Σάββατο και σύμφωνα με πληροφορίε θα στηρίζει την κυβέρνηση, ψηφίζοντα όμω κατά περίπτωση τα νομο, νομοσχέδια.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 Πραγμάτων. Καμία κυβερνητική μεταμφύηση ή αλλαγή εντός των τυχών του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης και της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί λύση για τον λαό, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την αντίθεσή τους στο μαύρο στις συχνότητες της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης εκφράζουν εξέχουσες προσωπικότητε του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λίγο μετά τη συμπλήρωση 19 ετών από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, αντί για φόρο τιμή στη μνήμη του, κλείνουμε τη χοροδία την οποία ίδρυσε το 1977, τονίζει σε δημόσια επιστολή του ο Μίξ Τεοδωράκη. Στην πολιτική λιτότητα που επιβάλλει η Ευρώπη, αποδίδει εν μέρη το κλείσιμο τη ΕΡΤ τη Λιμπερασιών και επιτίθεται ευθέω τον Αντώνη Σαμαρά. Σαμαράς ίσον Ερντογάν, διερωτάται η γερμανική Τάγια ενώ για αυτό τον Σαμαρά στην περίπτωση τη που οδήγησε στην κυβερνητική κρίση, κάνει λόγο τύπος, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Σερπερνούν τα 4 εκατομμύρια οι χρήστε του ίντερνετ που παρακολουθούν το πρόγραμμα τη ΕΡΤ από τι ιστοσελίδε που το αναμεταδίδουν. Συνεχίζονται οι εκδηλώσει στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ. Στι 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση. Στι 8.30 ο συνθέτη Γιάννη Ιωάννου θα παίξει κομμάτια του στο πιάνο και η Γιώργια Σιωπού θα διαβάσει βήματα τη. Θα ακολουθήσει όπω κάθε μέρα μουσικό πρόγραμμα με τα μουσικά συνολικά και πλειάδα καλλιτεχνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΠΟΕΣΥ συμπαρίσταται στην απόφαση των εργαζομένων τη ΕΡΤ να μην αποδεχθούν κανένα τετελεσμένο και να συνεχίσουν τον αγώνα του για την υπεράσπιση τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Μετά από πρόταση τη νομική υπηρεσία τη ΠΟΕΣΥ και τη ΠΟΣΠΕΡΤ, οι εργαζόμενοι τη ΕΡΤ που επιθυμούν να εκφράσουν την αντίθεσή του στην παράνομη απολυσή του, καλούνται να συμμετάσχουν σε κοινό εξώδικο προ το Υπουργείο Οικονομικών. Ήφεση για την Ελλάδα στο 4,09% το 2013 και αύξηση κατά 0,55% το 2019. 14, βλέπει το κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών με την ανεργία να εκτινάσεται πάνω από το 30%. Κλειστός <Τι> και σήμερα λόγω έργων ο σταθμός του Μετρό στον Άγιο Δημήτριο. Η Ιταλία και να χρεωποιήσει μέσα στου επόμενου 6 μήνε αν δεν προχωρήσει σε σημαντικέ μεταυμήσει μέχρι το τέλο του χρόνου. Αναφέρει απόρριτη έκθεση τη επαναλητική τράπεζα με δύο Σε κρίσιμη κατάσταση, ο πρώην πρόεδρο τη Νότρια Αφική Νέαστο Μαντέλα, ο οποίο νοσηλεύει για τι τελευταίε 16 μέρε με λύμουση του αναπνευστικού. Στην Αλβανία, αντικητέ δηλώνουν και οι δύο αντίπαλοι των Χριστικών βουλευτικών εκλογών, ω αλλιπέρίσα επικεφαλή του δεξιού συνασπισμού και επερχόμενο προσωπικό, και ο ουσιαστή συγκεκριση τη αντιπολίτευσή σε αντίγραμα. Νωρίτερα, ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν από δύο αγνώστου που άνοιξαν πυρ στο εκλογικό κέντρο τη πόλη Λάτση στα βόρεια τη χώρα. Στην Αίγυπτο, ο στρατό είναι έτοιμο να επέμβει αν σημειωθούν ταραχέ στι προγραμματισμένε συγκεντρώσει των επόμενων ημερών από του αντιπάλους του πρόεδρου Μόρση, προειδοποίησε ο υπουργό άμυνα της χώρα. Χθε, οι εξτρεμιστέ του Μιτέ σκοτώσαν τέσσερι σε χωριό νότια του Πέιρου.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 Ξημερώνει 24 Ιουνίου στο τρίγωνο έτο 2013. Φούλπαν σε φανταστική, συντονισμένη πάντα εδώ στο ελληνικό ραδιόφωνο, στην κρατική ραδιοφωνία, στο ραδιομέγαρο τη Αγία Παρασκευή. Αποδοκπέμπουμε αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη και των 17 περιφερειακών σταθμών, παρακαλώ, και μέσω, στο, και μέσω ίντερνετ. Αλλά μας υποστηρίζει αυτή την ώρα και όλο το σύμπαν. Λοιπόν, έχει το πανέρι. Απλώνη χέρι και άρπα. Όχι όμω ό,τι σε συμφέρει, αλλά ό,τι αγαπά. <laughs> Καλό, ε. Στονισμένη πάντα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, σε εθνικό δίκτυο, με την υποστήριξη των 17 περιφερειακών σταθμών και όλου του σύμπαντο απόψε. Και κάθε μέρα, βέβαια, και κάθε νύχτα. Είμαστε 15 λεπτά περίπου μετά τις 5. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 6. Μέχρι να πάρουν τη σκητάλη η επόμενη. Γιατί εδώ είναι η ανώνυμη Όπως μας έχετε βαφτίσει. Δεν παιδιά. Φιλαράκια, είμαστε όλοι. Τι ανώνυμοι για τα διά, ταυτότητες θέλετε. Λοιπόν, η Ολυμπία στην παρέα. Ο Ευγένιος, ο Παναγιώτης. Μια χαρά περνάμε. Ξημερώνει το Αγίου πνεύματο, Έχει ο Θεός. Σπαρτιάτικα τη βγάζουμε Είδατε το άσματο Που σας έβαλα τον καψοκαλύβα Αμέ Αν δώσετε βάση Μια χαρά θα περάσετε Θα τραγουδάτε Θα είστε αισιοδόξοι Και πάνω απ' όλα ψύχρεμοι Και δυνατοί Για πάμε πάμε Ω oh, Σουζικιο, Αν το κομμάτι η επικοινωνία μας. Αλφα και αποστολής και αποστολή στο 54-160. Αλφα πι αποστολή στο 54 160. Συντονιστείτε. αρχίζουμε βλέπω και γυνώμαστε και κολλητοί εδώ και κάποια ώρα στα μινίματα. Αχα, <laughs> ε, γνωρίσατε; ε? Γνωρίσατε τη φωνή; σόπα! So λοιπόν, καλημέρα, λέει κύριε.